Σήμερα το πρόγραμμα έχει φουτουρισμό κανονικά. Αλλά ο κυβισμός και ο φουτουρισμό ε, τρέχουν ταυτόχρονα. Οπότε, επειδή υπάρχουν κάποια ενδιαφέροντα πράγματα που δεν τα είπαμε στον κυβερνοχώρο, γιατί τα συναντηθήκαμε πολύ με αυτέ θα τα πούμε σήμερα θα το και τους το συνδέσουμε με τον τουρισμό. Και την άλλη φορά αυτό, διότι και στη Ρωσία. Οι κυβοφιτουριστέ αυτοί αποκαλούνται; Δηλαδή την άλλη φορά που έχουμε για την ρωσική πρωτοπορία, που είναι έτσι, ουσιαστικά τρία πράγματα: ο κυβοφιτουρισμό, πώ δηλαδή αυτοί εισπράττουν όλα αυτά που γίνονται στη Γαλλία και στην Ιταλία, μετά αυτό εξελίσσεται σε σουπρεματισμό και σε κονστρουκτιβισμό. Είναι πιο ενδιαφέρον από όσο λένε οι όροι. Μπας περιπτώσει, επειδή εδώ, εδώ, εκτός από τα ωραία ελέγχηση μας, είναι, είναι πολλοί άνθρωποι από την ομάδα αυτή που είναι καλλιτέχνε και έχουν εκτεχειακή δραστηριότητα και στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Είναι πολλοί, δεν του ξέρετε. Οπότε αποφάσισα ότι όποιος αποδοσάζει τους καλλιτέχνες, κάνει κάτι, καλό να μου το λέει να κάνω ένα, μια ανακοίνωση, να το γνωρίζουν και άλλοι. Το Και σύμμα. ο Χάρης έχει έτσι ένα πολύ ενδιαφέρον έργο, και η Σωτηρία, και η Νίκη, και η Ζούλη και η Κατερίνα, η Αθήνα, και έτσι, η Αθηνά. Πολλοί άνθρωποι. Και η Ζήνα. Καταλάβατε, και είναι κρίμα ας πούμε, να μην ξέρουμε ότι μέσα στην ομάδα είναι άνθρωποι με πολύ ενδιαφέρον έργο. Αυτό το λέω με αφορμή τη Ζούνη που δεν είναι εδώ αλλά θα έρθει σε λίγο. Επειδή έχει εγκαίνια και στο τέλο θα σα μοιράσει με αυτή τη σειρά με τι πολύ ωραίε γραφέ που κάνει. Έχει κάνει κάποια καινούργια έργα σε χαρτί και σε ξύλο. Και σε λίγο θα έρθει και στο τέλο να σα δώσει κάποια πρόσκληση για την έκθεση που κάνει στο εργαστήριό τη. Αυτή είναι η δουλειά τη, έχει πολύ ενδιαφέρον δουλειά τη. Μην ναι, και εδώ και εσύ, Δε. Α, ωραία. Ναι. Έτσι, αυτό. Επανερχόμαστε στο θέμα μα. Σήμερα είναι η πέμπτη συνάντηση. Έχουμε το κυβισμό νούμερο 2, η εσωτερική εικόνα ω άθροισμα τη οπτική ψυλάφη του κόσμου και το φουτουρισμό, το παρόμοιο μέλλον. Ο χρόνο, η κίνηση, η δράση. Σχετίζονται με, σε κάποιο βαθμό, γιατί τρέχουν ταυτόχρονα. Ταυτόχρονα δηλαδή ο φουτουρισμός εμφανίζεται το 1909 και ο αναλυτικός κυβισμός το 1909. Και τρέχουν ταυτόχρονα. Αλλά έχουν διαφορετικό προσανατολισμό. Την προηγούμενη φορά ασχοληθήκαμε πολύ με τις δεσποινίδες της <στονίδεων> και με το μπουκάλι σούζ ε, κάνοντας μια σημειολογική ερμηνεία. Δεν ασχοληθήκαμε όμως ιδιαίτερα με, το, με τα στάδια του κυβισμού που έχουν πολύ ενδιαφέρον να δούμε πως μέσα από, από αυτά τα βήματα προκύπτει μια καινούρια ανάγνωση του κόσμου. Οπότε αυτό είναι κάτι πολύ βασικό για να καταλάβουμε την εξέλιξη προς την αφαίρεση. Ε, οπότε θα τα αρχίσω από εδώ. Το μάθημα του Σεζάν γίνεται ευρύτερα γνωστό από τη μεγάλη αναδρομική έκθεση που γίνεται το 1907 στο φθινοπορενό σαλόν ο Σεζάν έχει πεθάνει και όταν κάποιο πεθαίνει, σε πιάνει λίγο συγκίνηση ότι δεν πρόλαβε να τον αναγνωρίσει όσο ζούσε. Αυτό ήταν πικραμένο και απομονωμένο και όλοι οι γνωστοί και φίλοι που εκτιμούσαν το έργο του καταφέρνουν μέσα στο Grand Palais ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του να γίνει μια πολύ μεγάλη αναδρομική έκθεση του Σεζάν. Αυτή την έκθεση ο, ο Σεζάν είχε προχωρήσει ήδη στην απομάκρυνση από τη μίμηση της πραγματικότητας. Ένα από τα πολλά σημαντικά που έκανε, θυμάστε, ήταν ότι δεν προσπαθούσε το έργο να μοιάζει με αυτό που έβλεπε το μάτι, αλλά να είναι μια παράλληλη πραγματικότητα που διέπεται από τις ίδιες εσωτερικές δομές και, κανόνες. Εσωτερικές δομές και τους ίδιου κανόνες. Ένα δύσκολο εγγύριο είχε αρχίσει να κάνει ο σεζάν και γι' αυτό ήταν ο πρώτο ο οποίος μίλησε για την επιπεδότητα του πίνακα. Είπε ότι μέχρι τότε η ζωγραφική μου δίνει την ψευδέστηση του βάθους, αλλά αυτό ήταν ένα ψέμα, γιατί είναι μια επίπεδη επιφάνεια όμως αμάς το ξύλο ή ο τείχος. Εγώ θέλω να σας δίνω την αλήθεια της επιπεδότητας, να ξέρετε ότι αυτό που βλέπετε είναι επίπεδο, αλλά ταυτόχρονα να είναι και ένα πολύ ζωντανό τοπίο όπως είναι ο κόλπος στο ΕΣΤΑΚ. Και άρχισε να δουλεύει μέσα από αυτές τις πάρα πολύ ενδιαφέρουσες δομικές σχέσεις. Αυτά όλα τα έργα, οι κυβιστές, αναγνώριο, εδώ βλέπετε τη φωτογραφία από ένα τμήμα της έκθεσης αυτής με τα έργα του Σεζάν εδώ, τα οποία όπως και αυτός ο κύριος, έτσι και τα δύο παλικάρια που ήταν 25 χρονών εκείνη τη χρονιά ο Μπράκ και ο Πικάσο, είδαν αυτή την έκθεση και εντυπωσιάστηκαν ήταν πολύ, ήταν πολύ καθοριστικό αυτό εδώ είναι ένα μικρό απόσπασμα, δεν χρειάζεται να το δούμε αναλυτικά από το βιβλίο του Μπλέσ και του Μέτσιγκερ, περικυβισμού το οποίο αναγνωρίζει ακριβώς αυτή τη σημασία του Σεζάν ο Σεζάν είναι ένας από τους, ένας από τους πιο σημαντικούς ε, όπου άλλαξαν την πορεία της ιστορίας της τέχνης. Από αυτόν μάθαμε ότι τον αλλάζεις το χρώμα ενός αντικειμένου είναι ουσιαστικά να του αλλάζεις τη δομή του. Το έργο του Σεζάν αποδεικνύει χωρίς καμία αμφιβολία ότι η ζωγραφική δεν είναι, ή δεν είναι πια τουλάχιστον, η η τέχνη της μίμησης ενός αντικειμένου με γραμμές και χρώματα αλλά η τέχνη του να το αποδώσει με πλαστικές αξίες. Οπότε αυτά τα βγάζει το 2012 το βγάζει αυτό το βιβλίο, ο Γκλές και Μέτσιγκερ είναι και αυτοί οι σημαντικοί κυβιστές και εδώ βλέπετε αυτή την έκθεση στην οποία παραβρέθηκαν εκτό όλων των άλλων αυτοί οι δύο νέοι. Ο Πικάσο είναι γεννημένο το, το 1881, άρα τώρα είναι 26 χρονών και ο Μπράκ το 1882, τον Απρίλιο, άρα είναι 25 χρονών. Αυτοί λοιπόν οι 25 κοσπεντάριδες, οι οποίοι ήδη είχαν ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο πίσω τους, βλέπουν αυτά τα έργα και γίνεται μια τομή στις προτεραιότητές τους. Ο Μπράκ, yes. όπως είπαμε, είχε γεννηθεί το Μάιο του 82 και στην έκθεση πήγανε με το κουστούμι, γιατί ήταν σαλόν, θηνοπορεινό σαλόν. Μετά όμως, αφού γυρίσανε τα εργαστήριά τους, βγάλαμε τα κουστούμια, βάλανε τα ρούχα εργασίας, τα φανελάκια και τα πουκαμισάκια και αρχίσαν να δουλεύουν πάνω σε όλα αυτά που του είπαν ο Σιζά, που τους είπε μέσα από το έργο του. Εδώ λοιπόν βλέπετε τον Μπρακ εκείνη την περίοδο, στο εργαστηριό του, με κάποια κινηστικά έργα στο βάθο. Στα διαλύματα έπαιζε και το ακορντεόν γιατί ήξερε και η μουσική. Γι' αυτό και η αιμονή με τα βιολιά και όλες οι νεκρές φύσεις, και το μπαχ και τα βιολιά και όλα αυτά. Εδώ τον βλέπετε με το ακορδεονάκι του και τα κρεμασμένα μουσικά όργανα στον τοίχο για τα διαλύματα από τη δουλειά. Ήδη έχει ένα πολύ σημαντικό έργο, είχε εκθέσει εκείνη την έκθεση τον φόβ, Μαζί με τον Ματί, στον Τεράν, τον Βλαμέν, είχε εκθέσει και ο Μπράκ, γιατί αυτά τα πρώτα έργα του στα 20 του είναι ουσιαστικά φόβ τα έργα αυτά. Έχουν αυτόν τον χρωματικό εξπρεσιονισμό που δίνει αυτήν την ρυθμική, πολύ έντονη και όμορφη παλέτα. Έχει κάνει πολύ όμορφα τέτοια έργα. Ουσιαστικά άρχισε από μια πιο παραδοσιακή ζωγραφική και παλέτα. Εδώ, α πούμε στα 23 του, δουλεύει ακόμα αρκετά παραδοσιακά το χώρο, αν και έχει μια δομή. Αυτό όλο εμπλουτίζεται, όλο ένα και περισσότερο, μέσα από τις χρωματικές σχέσεις και μετά από την έκθεση που είδε του Σεζάν, αυτό το αρχίζει το 7, πηγαίνει και αυτό στο Εστάκ, που το έχει ο Σεζάν ξανά και ξανά και ξανά, αποφασίζει να πάει στα ίδια μέρη που ήταν ο Σεζάν και ζωγράφισε, στο εστάξιο, στον δικτουάρ και τα λοιπά, και αρχίζει να κάνει αυτά τα δικά του έργα τα οποία είναι στο μετέχνιο ανάμεσα στην παλέτα του φοβισμού πολύ έντονα τα χρώματα και στην σεζανική οργάνωση του χώρου Σιγά, σε, όχι σιγά, τι σιγά, μέσα σε λίγους μήνες, βδομάδια, <Κι> εγκαταλείπει τη χρωματική παλέτα των φοβ και αρχίζει και δουλεύει με τη χρωματική παλέτα του Σεζάν και με τον τρόπο με τον οποίο οργανώνονται οι όγκοι. Ο Σεζάν, σε αντίθεση με αυτό που κάναμε όταν μαθαίναμε σχέδιο που δεν έπρεπε να κουνηθεί η καρέκλα μας από τη σύνθεση ούτε πέντε εκατοστά τη χάλαγε, έκανε το ακριβώς αντίθετο. Άλλαζε θέσει από τα αντικείμενα και τα έβλεπε πιο κοντά, πιο μακριά και στο τέλος χρησιμοποιούσε Μία προοπτική που άπλωνε, όπως κάνει η Βυζαντινή τέχνη, άπλωνε το θέμα του από πάνω προς τα κάτω, δημιουργώντας ένα πεδίο που καταργούσε την αναγεννησιακή αλέρδια αντίληψη της προπτικής. Εδώ βλέπετε αυτό το έργο και βλέπετε και το πέρασμα. Είναι το ίδιο, είναι το γεφύρι του Εστάπ. Το ίδιο θέμα είναι. Αλλά θέλω να δείτε πώς εδώ ακόμα υπάρχει αυτή η αίσθηση των επιπέδων. Υπάρχει ένα πρώτο επίπεδο, υπάρχει ένα δεύτερο επίπεδο με το, την τοξιοστοιχεία του, του υδραγωγείου εκεί πέρα και ένα τρίτο επίπεδο με το τοπίο του βάθους. Εκεί αυτά τα επίπεδα είναι σαν να συγχωνεύονται, σαν το ένα να αρχίζει να μπαίνει μέσα στο άλλο και να δημιουργείται αυτή η πρωτοκιβιστική ας πούμε, αντίληψη του χώρου. Σιγά σιγά απλουστεύει την παλέτα του από τα έντονα contrast που είχανε αυτά τα πρώτα έργα. Όλα αυτά είναι τους ίδιους μήνες αλλά σας τα δείχνω μέσα από σειρά έτσι όπως τα προχωράει και αρχίζει και κυκλοφορεί στο χώρο και αρχίζει και αντιλαμβάνεται ότι καθώς κυκλοφορώμεσα σε έναν χώρο οι όψεις του χώρου που μου εντυπώνονται, συσσωρεύονται κατά κάποιο τρόπο στον αφικιστροειδή μου, περνάνε στο μυαλό μου, χορεύουν εκεί μέσα και μπορώ να κάνω μια σύνθεση από αυτές τις όψεις. Ο Σεζάν λειτουργήσε πάρα πολύ έτσι, καθοριστικά σε αυτό, γιατί το διεσθανόταν, δεν το είχε κάνει σε τόσο ακραίο βαθμό, αλλά το διεσθανόταν, οπότε βάζοντας τα έργα που κάνει στο Εστάκ που πηγαίνει, δεξιά είναι ένα έργο του Μπρακ, αριστερά είναι δύο έργα προγενέστερα του Σεζάν, βλέπετε τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζεται και στη χρωματική παλέτα του και κυρίως στη δομή του θέματος. Οπότε φτάνει εκεί. Σιγά σιγά ε, ε, πυκνώνει όλο και περισσότερο το δεξί έργο είναι ας πούμε το τελευταίο αυτής της σειράς από τα σπίτια στο ΕΣΤΑΚ όπου διαπιστώνει και μπορούμε να το δούμε και εμεί, βλέποντα μια φωτογραφία που τράβηξε ο Κανβελέρ την ίδια χρονιά το, το 8 τα κάνει αυτά προς το τέλος του 8 αρχέ του 9 ο Κανβελέρ τράβηξε αυτή τη φωτογραφία στο ΕΣΤΑΚ που είναι από το σημείο που ζωγράφισε ο Μπράκ. Οπότε βλέπετε τον τρόπο που όλο αυτό το μπούκωμα από το θάμνο δεξιά αρχίζει και το ξεκαθαρίζει, γιατί δεν ισορροπεί στη φωτογραφία, ξεκαθαρίζει επίσης το, το δέντρο, το κορμό και τα σπίτια, αρχίζει και τα απλώνει πάνω στην επιφάνεια, έτσι ώστε οι όγκοι του να συνομιλούν με έναν τρόπο ώστε να δίνουν μια εσωτερική δομή αυτά έχουν μια πολύ δυνατή πλαστικότητα ο τρόπος βέβαια που δουλεύει το σκιοφωτισμό ε, αρχίζει και απομονώνει την κάθε φόρμα από την άλλη δηλαδή αν δείτε για παράδειγμα εδώ σε αυτή, το δείξουμε μεγάλο, σε αυτή τη φόρμα δηλαδή τι κάνει, το χωρίζει σε φόρμες καθαρές βλέπει μια φόρμα από εδώ, μια φόρμα εκεί και... και μέσα σε κάθε φόρμα Κάνει ένα τεγραντάρισμα φωτισμού Τον οποίο δεν ανταποκρίνεται Σε μία πηγή προσπίπτοντος φωτός Αλλά το... η κάθε φόρμα έχει Το δικό της προσπίπτον φως Εδώ ας με κοιτάξτε ότι είναι σκούρο Και γίνεται ανοιχτό Εδώ είναι σκούρο και γίνεται ανοιχτό Εδώ είναι ανοιχτό και γίνεται σκούρο Αυτό οργανώνει τις σχέσεις μεταξύ τους Είναι σαν να παίζω αυτόνομα κομμάτια και είμαι ένας μουσικός μετά προσπαθώ να τα κάνω συμπορδίες, να τα κουμπώσω δηλαδή. Οπότε έχω ένα έργο το οποίο προχωράει σε αυτό το ξεκαθάρισμα των όγκων και μετά πηγαίνει λίγο πιο πέρα, πάλι στην προβιγγία, στο Ροσπηλιόν όπου υπάρχει ένα σατό εκεί πολύ ωραίο και κύριο σήμερα ε, τότε δεν ήταν ξενοδοχείο, ήταν ένα ερμηνευτικό κτίριο. Ένα κουμπί είναι και υπάρχει αυτό το σατό. Τότε το, το ρεσκουκό είναι, η διευθυνή, δεν ξέρω τώρα τι είναι, έχει γίνει ξενοδοχείο πάντω. Και επάνω υπάρχει αυτό το κάστρο το νορμανδικό. Το σατό είναι του 16ου αιώνα και το κάστρο εκείνο το ερμηνευτικό, ένα κήλικρο δηλαδή, είναι ένα νορμανδικό κάστρο του 1300. Άρα υπάρχει μια ιστορία σε αυτόν τον τόπο, μια πάρα πολύ ωραία βλάστηση και ένα πάρα πολύ επικλινές ε, τοπίο του λόφου, το οποίο επειδή έχει πολύ όμορφα μονοπάτια εκεί γύρω, αρχίζει και το τρέχει περπατώντας πάνω-κάτω-πάνω-κάτω πάνω και εισπράττοντας αυτή την αίσθηση των όγκων μέσα από τις φιλοσχέσεις. Σαν να κάνει δηλαδή σκανάροντας με δική μα Ανεβαίνοντας τα μονοπάτια από το άνοιγμα μιας φιλοσφίας να βλέπει τους όγους του γορφικού πύργου. Να βλέπει το αναγκητησιακό κάστρο. Να βλέπει τα τρίγωνα και να εναλλάσσονται όλα αυτά. Αυτό δηλαδή που βλέπουμε εδώ, σε αυτή την πρώτη επιπροχή του Ρούς είναι ένα άφρισμα από τις οπτικές θεάσεις της περιοχής, καθώς κατεβαίνει και ανεβαίνει τα μονοπάτια. Αρχίζει και έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα δομή όμως αυτό, σιγά σιγά. Το βλέπετε τον τρόπο με τον οποίο οργανώνει και εδώ και το παιχνίδι με τα πράσινα. Είναι πολύ σεζανικά αυτά, τόσα πολλά πράσινα μαζί σε σχέσεις μεταξύ τους. Δουλεύει και τους κτηριακούς όμπους με ένα πάρα πολύ ωραίο τρόπο, σαν και κενά, σαν ανάσες αυτής της όμπρας. Χρησιμοποιεί πολύ και όχρες και όμπρες, και ψημένες και άψητες όμπρες, αυτό το χρώμα. έτσι ε, Και μετά αρχίζει και τον το γοητεύει όλο αυτό. Δηλαδή το ότι παίρνει κομμάτια από αυτό που εισέπραξε το βλέμμα και αρχίζει και τα χτίζει. Σιγά σιγά μέσα του αυτονομείται αυτό σαν διαδικασία. Λέει ότι είναι πάρα πολύ ωραίο το παιχνίδι με το οποίο χτίζω και αρχίζει και το εξελίσσει σε έναν καταράκτη θα μπορούσαμε να πούμε από φόρμες όπου ενώ είναι η βλαγιά που σα έδειξα πριν και είναι ο κύλινδρος του νορμαντικού κάστρου στην κορφή όλο το υπόλοιπο αρχίζει και αποκτάει μια αυτονομία δομικών σχέσεων Θέλω σας πω ότι μέσα σε ένα χρόνο από το υδραγωγείο το αρχικό που σα έδειξα το, φοβ, το με τα μπλε και τα κίτρα και τα πράσινα περνάει ξαφνικά μέσα από το μάθημα του Σεζάν σε μία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα διαδικασία οπτικής ψηλάφησης, την οποία τη συνεχίζει. Τώρα είναι αρχές του 1909, αρχίσαμε τα τέλη του 7, σε ένα χρόνο δηλαδή, και σιγά σιγά οδηγούμεθα σε αυτό που λέμε αναλυτικό κυβισμό. Βλέπει το 7 βέβαια ότι ο Πικάσο έχει κάνει τις αισθηνίδες Αντινιών. Επειδή είναι συνοδοιπόροι και φίλοι, σοκάρεται με αλλά είναι και πρόκληση κάνει τη δική του απάντηση στις εσποινίδες με το δικό του μεγάλο γυμνό το οποίο διατηρεί και την παλέτα των δεσποινίδων και την προυταλιτέ της γυναικείας μορφής είναι πρωτόγονο εντελώς. Είναι πιο ωραίο βέβαια τις δεσποινίδες, δεν είναι τόσο εχμηρό, δεν είναι τόσο επιθετικό, δεν είναι τόσο ανήσυχο και παρά τα χοντροκω... το χοντροκομένο τρόπο με τον οποίο αποδίδονται τα χαρακτηριστικά σχεδόν πρωτόγονα και αρχαϊκά και αυτά τα μπούτια η γλουτί και αυτό το σώμα που δεν έχει τίποτα από τη φινέντσα του Ακαδημαϊκού Γυναικείου Γυμνού, παρόλα αυτά δεν έχει τίποτα από την ανησυχητική επιθετικότητα των δεσποινίδων. Θέλω να σας πω ότι απαντάει και στον Πικάσο για το προηγούμενο έργο έχει μια ρυθμική κομψότητα όμως αυτό το άλλο είχε εχμές το άλλο σε τρύπαγε ήταν επιθετικό, παγωμένο αυτό παρά τη χοντροκοπιά με την οποία η θελημένα αποδίδεται μέσα από τον πριμιτιβισμό το γυναικείο σώμα κοιτάξτε πόσο κομψές είναι η, η, η ρυθμή, πόσο κομψές είναι οι ρυθμοί καμπυλότητα από, από, από τα ποδαράκια κάτω και τα δάχτυλα μέση στη χοντροκοπιά τους, σε όλους τους ρυθμούς, από τις γάμπες, τους γλουτούς, το στήθος, τη ράχη και την κίνηση του σώματος και το βλέμμα. Οπότε απαντάμε, το... ποτέ δεν είναι τόσο brutal ο Πικάσο, ο Μπράκ. Ο Πικάσο ήταν πιο φορτισμένος συναισθηματικά, ο Μπράκ ήταν πάντα πιο λυρικός. Συνεχίζει, η πάση περιπτώσει, ανεβαίνει στη Νορμανδία, συνεχίζει αυτές τις πάρα πολύ όμορφες απεικονήσεις και εδώ, κατά κάποιο τρόπο, θα μπορούσαμε να πούμε, γίνεται, μετά το Ρουσκυγιόν και τη Νορμανδία, γίνεται η αρχή αυτή του αναλυτικού κυβισμού. Τα έργα έχουν ιδιαίτερη κομψότητα και ενδιαφέρον, απλώνονται πάνω στην επιφάνεια, χρησιμοποιούν τις φόρμες από τα κτίρια, από τις βάρκες, για να δουλέψει και με κυβιστικούς όμπους αλλά και με κυλιμβρικούς ή πιο σφαιρικούς και μετά το περνάει αυτό το μάθημα από τα σπίτια και τα δέντρα και τις βάρκες στις νεκρές φύσεις, το 1909 στην αρχή. Κοιτάξτε και την παλέτα του αρχικά μετά γίνεται όμως φεύγουν τα πράσινα γιατί μπαίνουν μέσα και μπαίνουν οι όχρες και οι όμπρες και οι σχένεις. Οπότε. Αλλάζει η παλέτα λίγο και στις νεκρές φύσεις που κάνουν μέσα κυριαρχούν λίγο πιο θερμιτόνι, αλλά η διαδικασία ήταν αυτή. Μουσικά όργανα, βιβλία, φρουτιέρες, νεκρές φύσεις που αρχίζουν και κάνουν το δικό τους πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι στη συγκρότηση του χώρου. Σας έδειξα μέχρι τώρα πόσο πικά ο Μπρακ ε, άρχισε από τα φοβιστικά έρευνα του 1902, και πέρασε σιγά σιγά στον αναλυτικό κυβισμό. Mm -hmm. Την ίδια ακριβώς περίοδο ο Πικάσο, ο οποίος, αυτό το α πούμε, το Μάναχ, συνέχισε τον είναι, είναι ένα έργο του 1901, εδώ, είναι 20 χρονών. Αρκετά! Ρεαλιστικό ο τρόπο με τον οποίο αποδίδει το πρόσωπο, αρκετά αφαιρετικό το που κάμισε του Μάναχ. Μετά περνάει τη φάση που εντυπωσιάζει το λοτρέκ τα καμπαρέ και τα έντονα χρώματα και έχει αυτή την παλέτα την εκρηκτική. Μετά πεθαίνει ο φίλος του αυτοκτονεί, οπότε βυθίζεται στο πένθος και το αποδίδει με την μπλε περίοδο και την ψυχρότητα των όγκων και τη θλίψη των απεικονιζωμένων προσώπων. μετά περνάει τη ροζ περίοδο που γλυκάνει και φωτίζεται όλο αυτό με τη σειρά με το τσίρκο, με τους Αρλεκίνους με τους αλτιμπάνκους μια σειρά πολύ όμορφων έργων που κάνει το 1905 και το 1906 εδώ, αρχές, πολύ αρχές του 6 μετά κάνει ένα συνδυασμό γαλάζιων και ροζ τον οποίο από αυτό το τόσο μαλακό που είναι αρχές του 6 ε, κρατάει την παλέτα στις δεσποινίδες που είναι κρυκτικό πια αυτό και είναι πάρα πολύ εχνηρό και επιθετικό αλλά είναι πάλι αυτή η παλέτα. Τις δεσποινίδες κουβεντιάζεσαν πολύ αναλυτικά την προηγούμενη φορά οπότε προχωράμε μετά τις δεσποινίδες. Συνεχίζει αυτήν την πρωτόγωνια στο πούμε φάση του κυβισμού μέσα από τη ρηθνική ανάπτυξη των καθαρών σχημάτων κοιτάξτε αυτή τη δριάδα στο δάσος μία γυμνή γυναική φιγούρα σε ένα δάσος, πόσο το τελική είναι. Έχει κάτι το δυνατό γιγαντιαίο που βυθίζεται στο βάθος του χρόνου. Και στις προσωπογραφίες εκείνης περίοδου βλέπετε ότι έχει αυτήν την πάρα πολύ σαφή απόδοση των χαρακτηριστικών. Πολλές φορές όλο αυτό γίνεται πολύ αιχμηρό και σχεδόν αφαιρετικό. Το περνάει στι νεκρές φύσει μέσα από μία δυνατή, σφιχτή και αιχμηρή δομή κάνει μεταγραφές έργων του παρελθόντος ε, μέσα από αυτή την πρωτοκιβιστική παλέτα και μορφή εδώ είναι δηλαδή ε, η σειρά που αντιγράφει «Δυλόμενοι» τους Βαρπινσών και τη μεγάλη Γαλίσκι» του ένκρα. Ε, αντιγράφει τον Ένγκρ με το δικό του τρόπο αναγωγής σε εχνηρές και δυνατές φόρμες κάνει μια σειρά που πολύ ενδιαφέροντα έργα το 8 είμαστε και μετά βάζει αυτό στα προχειρά του και αρχίζει και δουλεύει, είναι χειμώνας μπροστά στη σόμπα, οπότε έχει τα ζυβάγκου του Πε, πετάει την παρακαταθήκη της πρωτόγονη τέχνης διότι τότε, του, τότε ήταν γεμάτο από έργα πρωτόγωνης τέχνης όπως βλέπετε δεξιά και αριστερά και φεύγει από αυτή τη φάση και επηρεασμένος από τον Μπράχ ο οποίος πρώτος ή οθετεί το μάθημα του Σεζάν και το προχωρά κάνει και αυτό στην εκδρομή του αλλά δεν πάει στο Εστάκ πάει στη χόρτα δε Εύρω στην Ισπανία, στην πατρίδα του και πάει στη χόρτα δε Σαν Χουάν ή χόρτα δε Εύρω γιατί είναι σχετικά κοντά στο ποτάμι τον, τον Εμπρο, και βλέπει αυτό το χωριουδάκι. και αυτό το χοριουδάκι από την ίδια του τη φύση όπως οι παλαιοί παραδοσιακοί οικισμοί που έχουν μια δομική σχέση οι κτηριακοί όγκοι του δίνει την όθηση να δουλέψει όπως ακριβώς δούλευε και ο Μπρακ την ίδια χρονιά στη Ρώσκη και στη Γόρτα Δεύρο. Οπότε έχουμε μια σειρά. Το 1909 κι αυτό κάνει ε, αυτά τα πολύ δυνατά έργα του πρώιμου αναλυτικού κυβισμού απεικονίζοντας τη δομική σχέση των κτιρίων, απλώνοντάς το και αυτός από πάνω προς τα κάτω και από κάτω προς τα πάνω το περνάει από landscape σε πόρτρετ βάζει μέσα και τη δεξαμενή ε, του οικισμού για να έχει ένα στρογγυλό στοιχείο και αρχίζει και χτίζει και αυτός με το δικό του τρόπο την, την, το τοπίο Α, μετά, το 9. Η δεσποινήθηση το 7, ένα χρόνο μετά. Μαλάκωσε λίγο, είδες, δηλαδή, αυτή η αιχνή μαλάκωσε και όλο αυτό το γονιόδε αρχίζει τώρα και το κάνει πλέγμα, κάναβο, πιο δομημένο. Γιατί δουλεύουν μαζί με τον πράγκη, επηρεάζονται και είναι πολύ, κον, είναι πολύ όμορφα έργα αυτά, δυνατά. Έχουν δηλαδή ε, αυτή την προβολική υποχώρηση του χώρου, το βλέπετε. Ότι ενώ είναι ένας πολύ δυνατό τρισδιάστατο χώρο, δεν ξέρουμε ποιο είναι μπρο και ποιο είναι πίσω, γιατί δηλαδή το μπρο το πίσω αρχίζουν και συνομιλούν κάθεσο άνθρωπο που προχωράει. Αλλά έχουν μια δύναμη. Όλα αυτά τα έργα είναι του 9 και αυτό το πολύ ωραίο εργοστάσιο στη Χόρδα Δέντρο που αρχίζει και το χωρίζει ακόμα περισσότερο και μετά. Φτάνει, έφτασε και αυτός στο αναλυτικό κυβισμό. Με λίγα λόγια. Είδαμε δηλαδή, μιλήθανε την έκθεση του Σεζάν και είδαμε τους δύο αυτούς νέους πώς προχώρησαν μαζί και χώρια στην θέσπιση του αναλυτικού κυβισμού. Ο αναλυτικός κυβισμός τώρα ε, ε, είχε βγάλει ένα πολύ ωραίο βιαράκτια του 80 η πόλη Καστά, που δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμη και αυτό, που λεγόταν το συνειδητό μάτι από το οποίο έχει πει μερικά πράγματα τόσο όμορφα που νομίζω ότι πρέπει να τα ακούσουμε όπως τα λέει η πόλη. Πώς βλέπουμε, ο είπε, το μάτι ακούει και μιλάει. Να παραστήσουν την πραγματικότητα στο οποίο πιστικά γινόταν, οι ζωγράφοι της αναγέννησης χειρίστηκαν το ματι ακουει και μιλαει προκειμενου να αναπαραστησουν την πραγματικοτητα στο πιο πιστικα γινοταν οι ζωγραφοι της αναγεννησης χειριστηκαν το ματι σαν ένα καθρέφτη όπου προβάλλεται μέσα από γεωμετρικές αναλογίες ο εξωτερικός κόσμος. Ένας καθρέφτη δεν αντιδρά, απλώς αντανακλά την πραγματικότητα που καθρεφτίζει. Πρόκειται για ένα μοντέλο όρασης, παθητικό, που μας θέλει απλούς παρατηρητέ μιας πραγματικότητας, η οποία βρίσκεται έξω από τον εαυτό μας. Αντίθετα, ο του ματιού είναι ένας ενεργός επεξεργαστής πληροφοριών, που φτάνει βαθιά μέσα στον εγκέφαλο, το οπτικό νεύρο είναι ζωντανή επέκταση του αμφιβληστροειδούς. Τα κύτταρα που τον αποτελούν μεταφράζουν το φως που μπαίνει μέσα στο μάτι στη γλώσσα του εγκεφάλου. Οι ηλεκτρικές εκκενώσεις και χημικέ χημικές εκκρίσεις. Ο εγκέφαλος αποκωδικοποιεί αυτόν τον κώδικα στην πλούσια αίσθηση της όρασης. Όλοι μας βλέπουμε, όμως δύσκολα συνειδητοποιούμε πως αυτά που βλέπουμε είναι μεταφράσεις του εγκεφάλου μας. Η αντιστοιχία αυτών των μεταφράσεων με την πραγματικότητα αποτελεί βασικό ερωτηματικό και της επιστήμης και της φιλοσοφίας. Αυτό το ερωτηματικό παίρνει σοβαρές διαστάσεις στην εποχή μας. Μια εποχή που υλοποιεί το αόρατο. Μια εποχή που μας δίνει πρόσβαση σε έναν κόσμο πέρα από την κατασκευή μας. Μια εποχή όπου η ίδια μας η κατασκευή, οι αντιληπτικοί μας μηχανισμοί, το ίδιο μας το μυαλό γίνονται αντικείμενο της πιο Ο Σεζάν ζωγράφιζε τα μοντέλα του από διαφορετικές οπτικές γωνίες συγχρόνως στον ίδιο πίνακα. Η καφετιέρα, το φλιτζάνι έτσι, το τραπέζι έτσι, η φούστα έτσι, το πρόσωπο έτσι. Αποτυπώνοντας, ε, λέγεται πως ο Σεζάν πατούσε γύρω από τα μοντέλα του ενώ τα σχεδίαζε, αποτυπώνοντα τις συνεχείς διαστρεβλώσεις του σχήματος των αντικειμένων που οφείλονται στις μετακινήσεις μας ο Σεζάν μας πρόκειται να συνειδητοποιήσουμε πόσο σταθερός είναι ο κόσμος που βλέπουμε παρά τις σχηματικές του διαστρεβλώσεις. Το τραπέζι παραμένει τραπέζι από όποια γωνία και αν το κοιτάξω, είτε σαν ένα πι από κάποια απόσταση, είτε σαν μια γωνία κατά τον αγώνα μου. Παραμένει τραπέζι ακόμα και όταν καλύπτεται από τα χαρτιά μου. Οι μεγάλες κινήσεις του σώματος και του κεφαλιού είναι μόνο μέρος της κίνησης που επικρατεί στον οπτικό μας κόσμο. Τα μάτια μας δεν είναι ποτέ ακίνητα. Κινούνται με μικρά πηδηματάκια πάνω στα αντικείμενα που παρατηρούν, εστιάζοντας διαδοχικά τα διάφορα σημεία του στο κεντρικό σημείο του προγιστροειδί, όπου η ώρα είναι οξύτερη. Οι Νότον και Στάρκ έχουν καταγράψει την τροχιά που ακολουθούν τα πηδηματάκια των ματιών σαν φυλιά της κίνηση στις άκρες τους επισημένονται χαρακτηριστικά. Υποστηρίζουν πως αναγνωρίζουμε κάποιο δικείμενο, όταν αυτή η θηλιά ταιριάξει με ανάλογη θηλιά αποδικευμένη στο παρελθόν, όπως είπε και ο Λόλερ. Είναι αδύνατο να κινητοποιήσουμε τα μάτια μας, έστω και πάνω σε μια τελεία. Αυτά, κινούμενα, μεταφέρουν την εικόνα τη πάνω σε μερικού φωτοδέκτε, για να την επαναφέρουν με στην αρχική της θέση. Βλέπουμε μόνο την κίνηση και την αλλαγή αλλά δεν τα συνειδητοποιούμε. Οι πίνακες του Σεζάν μας πρόκειται να συνειδητοποιήσουμε τον σταθεροποιητικό μηχανισμό που μας κάνει να βλέπουμε τα αντικείμενα σταθερά παρόλε τις οπτικές αλλοιώσεις. Οι Νότον και Στάρκ δημοσίευσαν το 1971 μία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη που λεγόταν Eye movements, the scan path and visual perception. Σε αυτή τη μελέτη διατύπωσαν αυτήν την επιστημονική θεωρία ότι οι κινήσεις του ματιού ό, όταν δηλαδή βλέπω ένα αντικείμενο ε, το μάτι μου κάνει αυτό που έλεγε και πολλά μικρά πηδηματάκια και καθώς κάνει ασυνέστητα και χωρίς να το συνειδητοποιεί φτιάχνει μια θηλιά όταν η θηλιά κουμπώσει αυτή η θηλιά αποτυπώνεται στο οπτικό μας νεύρο και μετά εγώ ακόμα και δυο-τρία πηδηματάκια να κάνω Αναγνωρίζω αυτό το σημείο. Στο γραφείο μου που κάθομαι και θέλω να σηκωθώ, μια ματιά να ρίξω στην καρέκλα, κάνω τα δύο βηματάκια της φυλιάς και το υπόλοιπο είναι μέσα στο οπτικό μου νεύρο αποδυκευμένο. Δεν χρειάζεται να το τρέξω όλο γιατί το γνωρίζω. Έτσι λένε αυτοί ότι μαθαίνουμε τον κόσμο μέσα από αυτά τα πηγηματάκια που κάνει ο αμφιδιστοειδή μα. Η μικρή κίνηση των ματιών είναι αυτή. Το οπτικό μα σύστημα διαπερνά τον εγκέφαλο από τη μια άκρη στην άλλη. Η όραση είναι μια εγκεφαλική λειτουργία που μα εξαντλεί ολόκληρου, αφού όλο μα το είναι παρεμβαίνει σε κάθε μα βλέμμα. Όταν κοιτάω ένα πρόσωπο, αυτά τα πηγηματάκια που κάνει το μάτι για να φτιάξει τι στυλιέ περνάνε και δημιουργούν όλο αυτό το πλαίσιο, θα χωρίς το, το καταλαβαίνω, και αυτό το πλαίσιο αποθηκεύεται μέσα μου. Η μελέτη που είχε προηγηθεί τον Νόπιον και Στάρκ, το 71 αυτή, αλλά είχαν κάνει ανακοινώσεις συνέδεια από του 60, βέβαια αυτή, βάση περιπτώσει, ο Γιάρμπους όμως, το 67, το 67 έτσι θα γλυκά, μη σας πω ότι το έχει γράψει και από το 62 ο Γιάρμπους, Είχε γράψει ένα καταπληκτικό βιβλίο για το all-movement για την κίνηση των ματιών. Αυτός ήταν ένας Ρώσο επιστήμονας, πολύ σημαντικό, που μελέτησε τον τρόπο με τον οποίο κινείται το μάτι. Εδώ βλέπετε ένα ωραίο σχεδιάκι, από τις κινήσεις του ματιού πάνω σε ένα σονέτο του Σέξπιρ. Δηλαδή το μάτι, καθώς διαβάζει, κάνει αυτέ τι κινήσει. Σταματάει στι λέξει, επιταχύνει, επιβραδύνει και κάνει αυτή την κίνηση αυτή είναι η κίνηση του Ματιού ο Γιάρμπους, αυτός είναι ο Γιάρμπους Άλφρετ Γιάρμπους ένας πολύ σημαντικός έτσι, επιστήμονας έφτιαξε ε, κάτι συσκευές πολύ προχωρημένες για την εποχή τούτε εδώ, είναι οι συσκευές, στις οποίες με τις οποίες κατέγραφε τι κίνηση του Ματιού και τις αποτύπωνε έτσι εδώ αυτό είναι το εξώφυλλο της Αγγλικής έκδοσης που κυκλοφόρησε το 67 αλλά όπως καλό θυμήθηκα είχε βγει το 62 στα Ρώσικα αρχικά. Αυτό λοιπόν ήταν ένα πολύ καθοριστικό βιβλίο γιατί μέσα από αυτό μάθαμε πώς βλέπουμε, τι κινήσεις κάνουμε. Και στο πρώτο μέρος του βιβλίου αναλύει κυρίως τις κινήσεις του ματιού, Αυτά καταλαβαίνετε γιατί σας τα, για... σας τα λέω με τον κυβισμό. Γιατί τα έργα του αναλυτικού κυβισμού παίρνουν κομματάκια σχηματάκια, μια τουφαμαλή εδώ, ένα μουστάκι εκεί, μια χορδιμιασκή σκηθάραση εκεί σαν να αποτυπώνουν κινήσεις αυτέ του ματιού αποσπασματικά όμως ε, αυτό είναι ένα έργο του Ηλία Ρέπιν βρίσκεται στην Πινακουθήκη της Ρεφιακός, στη Μόσχα ένα πολύ όμορφο έργο, μεγάλο, δυο μέτρα περίπου και είναι ένα έργο ηθογραφικό από αυτά που κάναν και δική μα την ίδια περίοδο ο Γύζης, ο Λίδρας, ο Ιακωβίδης, αυτά τα θέματα, μόνο που εδώ υπάρχει αυτή η έννοια του μυστηρίου, διότι αυτός ο απρόσμενος επισκέπτης, λέγεται το έργο, ο απρόσμενος επισκέπτης, ε, με την παρουσία του οποίου αυτοί που ήταν εδώ εκπλήσονται και οι αντιδράσεις τους ποικίλουν, από έκπληξη ως χαρά, μας αφήνει λίγο το μυστήριο Ποιος είναι αυτός που γύρισε Ο πατέρας που έλειπε στο μέτωπο Και τον είχανε για πεθαμένο τυχεύρε. Φτιάχνει έναν άραπη μυστικό Ο Ρέπιν Μέσα από το οποίο μιλάει για εκείνη την περίοδο της Ρωσίας Στις τέλης δεκαετίες του 80 αυτά Αυτό λοιπόν το έργο Το χρησιμοποιήσαν και οι Στάντι Ο Γιάρμπους Εδώ Στο βιβλίο Και μας δίνει μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα καταγραφή Των κινήσεων του Ματιού Το προχωράει Ακόμα πιο πέρα, μιλώντας για την βουλητική λειτουργία του ματιού, το ότι δηλαδή πολλές φορές βλέπουμε αυτό που θέλουμε να δούμε ή αυτό που ψάχνουμε να δούμε. Πολλές φορές, αν κάτι δεν το γνωρίζουμε ή αν δεν μας ενδιαφέρει, μπορεί να μην το δούμε καν. Άρα μου λέει ο Γιάργους σε αυτό το βιβλίο, το πάρα πολύ ωραίο, δεν δηλαδή, διαβάζεται, Θέλω να πω, είναι πολύ επιστημονικό. Εκτό αν είστε οφθαλμίατροι ή, ή αυτή. Εγώ έχω διαβάσει αποσπάσματα από άλλου μελετητέ. Θέλω να πω, μην το σημειώσετε να πάτε να το αγοράσετε. Δεν είναι. Είναι πολύ ειδικό βιβλίο. Εμά μα ενδιαφέρουν πιο πολύ τα αποτελέσματα τη έρευνα του Γιάννου. Γιατί το πάει λίγο πιο πέρα. Μου λέει δηλαδή ότι βλέπω με μια σειρά και φτιάχνω κάτι σαν αυτό που θα πούνε λίγα χρόνια μετά, οι Νόρτον και, και Στάρκο. Και αυτός τι κάνει τώρα, δίνει ε, ε, άσκηση στους θεατές του έργου πάρα πολύ συγκεκριμένη. Δηλαδή, κοιτώντας αυτό το έργο, τους λέει, ε, θέλω να το δείτε απλά. Θέλω να εκτιμήσετε ε, την οικονομική κατάσταση της οικογένειας. Οπότε κοιτάτε πως εκεί, επειδή αυτός είναι κακοντιμένος γιατί προφανώς έχει ταλαιπωρηθεί και γυρίζει φτωχαντιμένος η οικονομική κατάσταση της οικογένειας κρίνεται από τα κάδρα, τα τραπεζομάντυλα, τα φορέματα κτλ. άρα επικεντρώνεται εκεί. Δώστε τις ηλικίες των ανθρώπων, οπότε εκεί κοιτάξτε πως το μάτι επικεντρώνεται ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε πρόσωπα. Uh, the been doing the of the <laughs> Υποθέστε τι έκανε η οικογένεια πριν φτάσει ο απρόσκλητο επισκέπτη. Uh, μπορείτε να θυμηθείτε τα ρούχα που φορούσαν οι άνθρωποι. Οπότε αυτό μοιάζει με αυτό που ήταν για τι ηλικίε. Mm -hmm. Remember positions so of people and objects in the room. Mm -hmm. Μπορείτε να θυμηθείτε τη θέση των ανθρώπων και των αντικειμένων στο δωμάτιο. Mm -hmm. Μπορείτε να εκτιμήσετε πόσο καιρό έλειπε ο επισκέπτης που επέστρεψε μακριά από την οικογένεια και ούτω καθεξής. Δηλαδή αυτός εκτός του γεγονότο ότι μου δείχνει πώς βλέπω, πώς το μάτι, αυτά που έλεγαν πριν, δηλαδή τα δεδομένα αυτά που περνάνε στο οπτικό νεύρο, ποια ακριβώς περνάνε και τι σύνθεση κάνει μετά ο κέφαλος, αυτός ήδη 50 χρόνια πριν, μα έδειξε τη διαδικασία και μας είπε ότι ανάλογα με το τι θέλω να δω ή τι ξέρω να βλέπω ή τι μπορώ να δω, άρα η όραση δεν είναι μία παθητική διαδικασία αλλά μία ενεργητική διαδικασία. Οι έρευνές του έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον και... και δηλαδή πάνω στο έργο του Ρέπιν οι κινήσεις του Ματιού δημιουργούν μια έτσι μεταμοντέρνα εικόνα εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και τα παραδείγματα που δίνει είναι πολλά μέσα σε αυτό το έργο και στον τρόπο με τον οποίο το συνδέει με τη γεωμετρία και σε πάρα πολλά άλλα. Εδώ κάνω μια παρένθεση και πάω λίγο πίσω στον Μπερξόν, τον φιλόσοφο, ο οποίος ε, μας ενδιαφέρει γιατί μίλησε ε, για το χρόνο και την ελεύθερη βούληση αυτό Εσέσαι βίντεο με τη διετ και στο «Ηλικε και μνήμη» και μίλησε για το Ελλάο της τη ζωτική ορμή δηλαδή μου είπε γι' αυτό το ταιριάζω λίγο με το Γιάργους «Ο Μπερξον ορίζει τη ζωική ορμή ως μια τυφλή ανυπότακτη σε κανόνε δύναμη που Πουδρώντα έξω από κάθε προγραμματισμό και σκοπιμότητα, στάθηκε η αιτία για να δημιουργηθεί ζωή στα διάφορα επίπεδα τη. Η ζωική ορμή δεν περιορίζεται στη γη, αλλά είναι μια κοσμική δύναμη που εκτίνεται παντού, σε κάθε αστέρι του σύμπαντος. Η ζωική δύναμη που υπάρχει στον άνθρωπο εκδηλώνεται με δύο τρόπου, λέει ο Μπερξόν, ω νόηση και ω ένστικτο, που τον τροφοδοτούν με δύο είδη γνώσεων, την επιστημονική και την ενωρατική. Η νόηση κατά των περσών μα βοηθάει να προσανατολιστούμε μέσα στον κόσμο και εναρμονιζόμενοι μαζί του να τον γνωρίσουμε. Η μέθοδο που ακολουθούμε προκειμένου να πετύχουμε με τη νόησή μα το στόχο αυτό είναι η κατάγνηση τη πραγματικότητα. Εκείνο δηλαδή που κάνουμε για να γνωρίσουμε ένα αντικείμενο ή ένα γεγονό είναι να το διαχωρίσουμε από την υπόλοιπη πραγματικότητα, να το ακινητοποιήσουμε σε κάποια από τι φάσει μέσα από τι οποίε διέρχεται και στη συνέχεια να το κομματιάσουμε και να το διακρίνουμε στα μέρη. Καταλαβαίνετε πώς σχετίζεται αυτό με τον κυβισμό, δηλαδή χρησιμοποιούμε δύο θεωρίες μία φιλοσοφική που μιλάει για την νόηση πώς, πώς αντιλαμβάνουμε τον κόσμο γιατί ο κιβισμός δεν έχει να κάνει με την οπτική μόνο, τι βλέπω αλλά αυτό που βλέπω τι το κάνω, πώς κατανοώ τον κόσμο άρα αν του μπερξών τα βιβλία προηγούνται του κυβισμού είναι του 19ου αιώνα ο Μπερξόν, τέλει 19ου αλλά προφανώς έχουν πάρει μία εικόνα αυτοί όλοι για αυτή τη φιλοσοφική μέθοδο και ταυτόχρονα οι μεταγενέστερες επιστημονικές θεωρίες που μας δείχνουν πως βλέπουμε καθορίζουν αυτό το στοιχείο. Οπότε καταλαβαίνετε πως αρχίσαμε με το Σεζάν, αυτό είναι Σεζάν, το αριστερό και φτάσαμε στον αναλυτικό κυβισμό όπου εδώ σαν να χάθηκε το αντικείμενο εδώ είναι αναγνωρίσιμο ακόμα το χωριδάκι της Γαλλίας ενώ εκεί στο Μπρακ δεν είναι πια αναγνωρίσιμο αλλά η μεταγραφή είναι η ίδια η εξέλιξη της νοητικής διαδικασίας ο αναλυτικός σκευισμός λοιπόν αυτό που κάνουμε μέχρι τώρα κάναμε την εισαγωγή, είπαμε τις θεωρίες και βλέπουμε τώρα τα έργα και την περιγραφή τους. Είχαμε μιλήσει παλιότερα για το πολύ ωραίο από αυτό το πορτρέτο του Αμπρουάς Βολάρ που έχει να κάνει με αυτή την οπτική ψηλάπιση και τον τρόπο με τον οποίο ε, είναι πολύ διαφορετικό από τον τρόπο που το έχουν αποδώσει άλλοι ζωγράφοι. Αυτό είναι το πορτρέτο και εδώ είναι το πορτρέτο του ζωγραφισμένο από τον Πικάσο, γιατί το πρόβλημα δεν ήταν μόνο να το σπάσει, ήταν να το ανασυνθέσει. Δηλαδή το πρόβλημα δεν ήταν ότι εγώ Βλέπω το βολάρα από μπροστά, τάκ, κάνω ένα shot. Βλέπω τον βολάρα από μακριά, τάκ, κάνω ένα shot. Ένα shot του αμφιπριστροειδή μου, έτσι. Κάνω ένα shot από κοντά, από μακριά, από πάνω, από κάτω, από Οπότε μου 50 shot του βολάρα. Mm. Το πρόβλημα είναι μετά. Πώς θα πάρω αυτά τα 50 shot, τις 50 λήψεις του ματιού ας τις πούμε, και θα κάνω μία που να μοιάζει στο βολάρα. Διότι εδώ, ενώ είναι όλο εξαρθρωμένο, κοιτάξτε, όλο πρισματικό, υποχωρούν, προβάλλονται οι φόρμες, διένει δίκτυνες, αυτό είναι τέρας, δεν είναι ο και όμως το τελικό αποτέλεσμα είναι ο Εκεί είναι ακριβώς η μαστοριά του τρόπου με τον οποίο θα το συνθέσει αυτό και σας πληροφορώ ότι δεν είναι εύκολο το τελικό αποτέλεσμα ενό τόσο εξαρθρωμένου, να μας παραπέμπει και στο κανονικό πορτρέτο και είναι σαν να ακολουθούμε αυτή τη διαδικασία της όρασης. Ο αναλυτικός κεφισμός δεν είναι το αποτέλεσμα, είναι η διαδικασία της όρασης. Στην πρώτη φάση της συνεργασίας τους, οι δύο φίλοι, ο Μπράκιο Πικάσο, μοιάζουν να πιάνουν τα μοντέλα με τα χέρια τους και να τα ψηλαφίζουν από όλε τις μεριέ. Είναι η φάση της χειροπιαστής κινησιακής γνωριμία με τα αντικείμενα, ο τρόπος που πρωτογνωρίζει το παιδί τον κόσμο. Η αναγεννησιακή καλονή που θαυμαζόταν από μια σεβαστή οπτική απόσταση μετατρέπεται σε ένα χειροπιαστό αντικείμενο του έρωτα. «Δεν μετράμε τη γυναίκα που αγαπάμε», έλεγε ο Πικάσο. «Την αγαπάμε με τις επιθυμίες μας». Σταδιακά τα μοντέλα τους παραδίδονται όλο και πιο πολύ στις λεπτές ανάλαφρες πινελιές τους. Το περίγραμμά τους διαλύεται, η κλειστή δομή τους ξανοίγεται, διαστέλλεται και θρηματίζεται, καλύπτοντα όλη την επιφάνεια του Μουσαμά με τα διάφορα πλάνα της, ειδωμένα από διάφορες οπτικές γωνίες. Τα πλάνα που αποτελούσαν το αντικείμενο χαλαρώνουν όλο και πιο πολύ τη σύνδεσή τους. Πλέουν πάνω σε κύματα φωτός, σαν πρόσκαιρε υλοποιήσει ενέργειας. Το βλέμμα μας τρεμουλιάζει, πάνω στις λεπτές παράλληλε πινελιές κολυμπά στην τρεμάμενη επιφάνεια του πίνακα απ' τη μια άντρη στην άλλη αγκιστρώνεται εδώ και εκεί πάνω στα αναγνωρίσιμα σημεία αναφοράς που ξεσηκώνουν στη μνήμη μας παρόμοιες παραστάσεις από το παρελθόν μια τούφα από μαλλιά, ένα μάτι, ένα στόμα ενδείξεις που προκαλούν στο μυαλό μας την ανακατασκευή ολόκληρου του αντικειμένου αν οι αναγεννησιακοί πίνακες μας δίνουν το τελικό προϊόν της όρασης, οι κυβιστικοί μας δίνουν το χρόνο, τη διαδικασία της όρασης. Αποτυπώνουν τις κινήσεις των ματιών μας πάνω στα αντικείμενα που βλέπουμε. Μα σωθούν να συνειδητοποιήσουμε τον εσωτερικό μηχανισμό που μας κάνει να βλέπουμε ολόκληρα αντικείμενα ξεκινώντα από ανάκατα στοιχεία. Προσέξτε, γιατί κάποιο μπορεί να πει στα, στα πιο ακραία έργα του κιβισμού Εγώ αλλά προσπαθώ, αλλά δεν το βλέπω το αντικείμενο που είναι. Όχι, δεν δε λέμε, δεν δε βλέπουμε μας σορθούν να συνειδητοποιήσουμε τον, το μηχανισμό που μας κάνει να το βλέπουμε αυτό. δηλαδή ότι στη ζωή μας από ανάγκατα στοιχεία συγκροτούμε νοήματα και αντικείμενα. Έτσι είναι σαν να ακολουθούμε λίγο μια επίγνωση αυτού του μηχανισμού. Στους πίνακες αυτούς δεν βλέπουμε τα αντικείμενα απ' έξω, αλλά από μέσα. Ξεδιπλώνοντας την ίδια τη διαδικασία της όρασης του, ο Πικάσο μας καλεί να συμμετάσχουμε σε αυτήν, να ανακατασκευάσουμε τα στοιχεία που μας δίνει αυτό σύμφωνα με τις δικές μας γνώσεις, τις δικές μας αναμνήσεις, πιάνουμε τον εαυτό μας να συμμετέχει στην κατασκευή του κόσμου που βλέπουμε. Σταδιακά, τα αναγνωρίσιμα μία χάνονται μέσα στην κυματιστή επιφάνεια του πίνακα, που τώρα μοιάζει να λούζεται από ένα φως διαφορετικών εντάσεων. Τα έργα αυτά απεικονίζουν την ίδια τη ροή τη εικόνας, μια επίπεδη φωτεινή προβολή διαφορετικών εντάσεων. Πιάνουν την αφετηρία της όραση. Πριν ακόμα μεταφραστεί στο το κόσμο των αντικειμένων που ξέρουμε, Παρόλη την αφηρημένη του όψη, οι πίνακες αυτοί εικονογραφούν με εσωτερικό τρόπο συγκεκριμένα αντικείμενα. Οι τίτλοι τους μας προκαλούν να τα εντοπίσουμε, να συνδέσουμε τις πολλαπλές τους όψης στην έννοια του αντικειμένου που δεν είναι εκεί απέναντί μας, αλλά την έχουμε ήδη στο μυαλό μας. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τον ενιολογικό μας χάρτη και οι, οι, οι αφορμές ε, δούλευαν όλοι οι κυβιστές πάρα πολύ έντονα τον το κορό και τον τρόπο με τον οποίο ο κορό οργάνωνε αυτήν την ε, επιφάνεια. Σπάζοντας για πρώτη φορά μετά από 600 χρόνια την παραδοσιακή ομιμορφία του πίνακα οι δυο καλλιτέχνες εισάγουν τώρα γράμματα στένσι μέσα στον πίνακα. Με αυτή την καινοτομία τονίζουν τη δύναμη που έχει η γλώσσα η σκέψη πάνω στην οπτική αντίληψη του κόσμου, η δύναμη της γνώσης πάνω στον τρόπο που βλέπουμε τον κόσμο. Ο κυβισμός, κατά τον Βουάν Γκρίς, είναι μια κατάσταση πνεύματος, είναι μια πνευματική στάση επιφυλακής στις έννοιες που περνώντας για δεδομένες μας κατευθύνουν τη ζωή. Κυβισμό, οι καλλιτέχνε προχωρούν σε ένα διανοητικό μαστόρεμα όπως το ορίσαμε πριν την προηγούμενη φορά είπαμε δύο κουβέντες γι' αυτό οι καλλιτέχνε, απελευθερωμένοι από την οπτική αναπαράσταση υλοποιούν την εμπειρία τους συνθέτοντας τα καθημερινά υλικά που τους περιτριγυρίζουν εφημερίδε, κοινιά, εισιτήρια τα, πα, τα πάντα τους χρησιμεύουν για να Μαστορέψουν ένα δικό του κόσμο Ένα κόσμο που βασίζεται πάνω στις προσωπικές εμπειρίες και αναζητήσεις Όχι πάνω σε θεωρία Αντί να χρησιμοποιούν εξειδικευμένα υλικά Χρησιμοποιούν όπως είναι το Λινέρ Αντικείμενα από καιρό ζυμωμένα με ανθρωπιά Η αναγεννησιακή τέχνη μας δίνει μια εξειδικευμένη επιστημονική άποψη του κόσμου Ο συνθετικός κυβισμός μας δίνει μια μη εξειδικευμένη Προεπιστημονική, η επινοητικότητα και η επιλογή είναι πολύ πιο σημαντικές από τη γνώση των καλλιτεχνών. Όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, ο Κλοντ Λεβιστρός έχει ονομάσει αυτά τα δύο είδη γνώσει, επιστημονική και μυθική, θεωρώντας ότι αντιπροσωπεύονται αντίστοιχα τα επαγγέλματα του μηχανικού και του μάστορα. Ο πρώτος, ο μηχανικός, καταστρώνει το σχέδιό του και μετά χρησιμοποιεί ειδικά υλικά και γνώσεις για να φτάσει στο στόχο του. Ο δεύτερο, ο μάστορα, χρησιμοποιεί οποιοδήποτε υλικό από αυτά που έχει γύρω του και προσαρμόζει τη χρήση του στις ανάγκε τη στιγμή. Κάποια άλλη στιγμή μπορεί να χρησιμοποιήσει τα ίδια υλικά, καθώ και τα προηγούμενα αποτελέσματα τη δουλειά σε νέε κατασκευέ. Η μυθική σκέψη είναι ένα είδο διανοητικού μαστορέματο. Τα μέσα που διαθέτει ο μάστορα δεν ορίζονται σύμφωνα με κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο, αλλά σύμφωνα με το δυναμικό τη χρήση του. Κατά τον Ρόμπερντ Λόλερ, το διανοητικό μαστόρημα που περιγράφει ο Κλοντ αντιπροσωπεύει τον τρόπο που μαθαίνουμε τον κόσμο. Δεν μαθαίνουμε κάτι μέσα από μια αφηρημένη θεωρία. Για να μάθουμε κάτι καινούργιο πρέπει να το συσχετήσουμε με αυτό που ήδη ξέρουμε. Να μεταφέρουμε το παλιό στο καινούργιο, να προσαρμόσουμε το καινούργιο στο παλιό. Και μετά να χρησιμοποιήσουμε τη νέα γνώση σε νέες κατασκευέ. Στο συνθετικό κυβισμό έχουμε την εικόνα ενό νου σε διαδικασία αυτοκατασκευής ενός νου που θέλει να τα πάντα από την αρχή μέσα από τις δικές του εμπειρίες και όχι από θεωρίες. Εκεί λοιπόν την προηγούμενη φορά αναφερθήκαμε στο de Saussure στη Σημειολογία, στο Σημένο και στο Σημενόμενο και μιλήσαμε για τα διαφορετικά σήματα όπου μέσα από τον τρόπο που ψηλαθεί τα αντικείμενα χρησιμοποιεί ταυτόχρονα στον συνθετικό κυβισμό και διαφορετικά σημεία. Και κάναμε μια πολύ ενδιαφέρουσα αναφορά στο, στο on Φλέρ, βλέγοντας για το, την περίοδο που περάσανε εκεί και είδαμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσαν εκεί τα γράμματα και τα διαφορετικά, η διαφορετική λειτουργία στοιχείων. Εδώ και κάναμε μια πολύ αναλυτική αναφορά στους Όλα τα έργα όμως του συνθετικού κυβισμού δουλεύουν με αντίστοιχο τρόπο. Ένα μαχτώρεμα είναι απολύπτα... και περνάμε στον φουτουρισμό Την ίδια ακριβώς περίοδο το 1909 ε, που αρχίζει ο αναλυτικός κυβισμός έτσι όπως είδαμε στη διαδρομή κυρίως του Πικάσου και του Μπράκ πιθανόν να επανέλθουμε στον uh, κυπισμό, στο τέλος να το τελειώσουμε πάλι με κάτι κυβιστικό αλλά όλα αυτά μπλέκονται με ένα πάρα πολύ ενδιαφέροντα τρόπο Την ίδια λοιπόν χρονιά το 1909 εμφανίζεται ο φουτουρισμός σε αντίθεση μοιάζουν, έτσι, εκ πρώτους όψερους τα φουτουριστικά και τα έργα μοιάζουν. Η βασική τους διαφορά σε επίπεδο μορφής του Βλάχιστον είναι ότι τα φουτουριστικά έργα είναι πιο έντονα χρωματικά. Επειδή οι κυβιστές ε, ενδιαφέρονται πιο πολύ για τη δομή και την ενοιολογική απεικόνιση αυτού του τρόπου με τον οποίο προσταμβάνε τον κόσμο στο αναλογικό τουλάχιστον είναι ολιγοχρωματικά. ενώ εδώ υπάρχει πολύ έντονη λειτουργία του χρώματος Η δεύτερη διαφορά είναι η διαφορά του περιεχομένου ότι ενώ ο κυβισμός ήταν μια προσπάθεια να καταλάβεις πως βλέπει πως κατανοείς τον κόσμο, όλα αυτά που βλέπεις πώς γίνονται οι εικόνες, τι είναι η εξωτερική εικόνα, τι είναι η εσωτερική εικόνα, τι ως άθρισμα είναι αυτή η εσωτερική εικόνα. Ο φουτουρισμός έχει άλλο κοινωνικό προσανατολισμό. Η Ιταλία έχει μείνει πάρα πολύ πίσω και βιομηχανικά και πολιτιστικά από την υπόλοιπη Ευρώπη και ε, είναι μια παρουχημένη κοινωνία. Όταν εμφανίζονται τα πρώτα δείγματα βιομηχανοποίησης, ο φουτουρισμός ιδρύθηκε το 1909. Το 2009 είχαν γίνει μια πολύ ωραία σειρά εκθέσεων, είχαμε πάει και με μια ομάδα και είχαμε δει μία από αυτές. Ε, αυτή ήταν στη Σκουτερίδα Κουρινάλε, στη Ρώμη, πάρα πολύ μεγάλη και ωραία, και αυτή ήταν στο Παλάτσο Reale στο Μιλάνο, είχε μία στο Παρίσι καταπληκτική και μία στο Βερολίνο και μία στη Βενετία γιορταζόταν τα 100 χρόνια του φουτουρισμού 1909-2009 Εδώ είναι από έτσι από το Παλάτσο Ρεάλ, με φόντο τον Duomo του Μιλάνου που είχαν φτιάξει και πάρα πολύ ωραίες κατασκευές από αυτά τα γλυπτά τα παλιά των φουτουριστών Ο φουτουρισμός λοιπόν εμφανίζεται το 1909 σαν μια προσπάθεια να ε, ε, μπει, ή, ή, να εκφραστεί η αντίληψη του κόσμου ότι βιώνει μια νέα εποχή. Μία ομάδα ανθρώπων πρωτοστατούντος του Μαρινέτη, εμφανίζεται εδώ βλέπετε ένα φωτουριστικό έντυπο σημειώσεων που ε, ε, έχω όλα αυτά. Ο Φιλίπο, το Μάζο Μαρινέτη δεν είναι καλλιτέχνη, δεν είναι ζωγράφος, είναι ένας εμπνευσμένος και ταλαντούχος ποιητής. Ο οποίος ποιητή έχει πλήρη επίγνωση των αλλαγών που έχουν συμβεί και το 1909 στην γαλλική εφημερίδα Le Figaro, που είναι μία κεντρώα εφημερίδα αλλά έχει τη μεγαλύτερη κυκλοφορία εκείνη την εποχή στη Γαλλία δημοσιεύει πρώτο σέλιδο το Μανιφέστο του Φουτουρισμού Αυτό από μόνο του είναι πολύ περίεργο διότι δεν πρόκειται για ένα καλλιτεχνικό έντυπο πρόκειται για μία εφημερίδα ευρύτατης κυκλοφορίας σαν να πάρετε εσείς ας πούμε την, το βήμα, το βήμα το Βοταλέ, εφημερίδο ε, συντακτών που παίρνετε και <σ01> <σ01> <σ Jeffrey> στην πρώτη σελίδα το μισό της πρώτης σελίδας ελίδα, που κανονικά λέει για πολιτική για τέτοια θέματα καταλαμβάνει ένα περίεργο μανιφέστο το οποίο μανιφέστο αυτό εδώ εκτός όνων των άλλων λένε τα εξής ας διαβάσουμε κάποια προσπάρμεδα ας υποθέσουμε ότι είμαστε ένας Γάλλος που το 309 αγόρασε αυτή την εφημερίδα και στην πρώτη τη σελίδα διαβάζει αυτό. Πώς αισθάνεται, Λέει λοιπόν εδώ ο Μαριμέντ. Ξαγρυπνίσαμε όλη τη νύχτα οι φίλοι μου κι εγώ. Κάτω από τα φώτα των μιναρέδων με τους τρούλους από διάτριτο που είναι έναστροι όπως οι ψυχές μας, γιατί ακτινοβολούν όπως αυτές από τον πιστό κεραυνό μιας ηλεκτρικής καρδιάς. Για μεγάλο χρονικό διάστημα περιφέραμε την αδαβιστική μας οκνηρία πάνω σε βαθύ τα χαλιά συζητώντας μέχρι στα ακραία όρια τη λογική και μουζουρώνοντας πολύ χαρτί με φρενιτόδεις γραφές. Μια βαθιά περιφάνια φούσκωνε τα στήθη μα, γιατί αισθανόμασταν μόνοι εκείνη την ώρα που ήμασταν άγρυπνοι και όρθιοι όπως η περήφανη φάρη και η φρουρία μπρος μπροστά στο στρατό των εχθρικών άστρων τα οποία παρατηρούν μέσα από τους αστρικούς τους στρατώνε. Μόνοι μαζί με τους θερμαστές που κινούνται μπροστά στους κατακθόνιους φούρνους των μεγάλων πλοίων. Μόνοι μαζί με τα μαύρα φαντάσματα που ψηλαφούν μέσα στις πυρακτωμένες κιλίες των τρένων που εκτοξεύτηκαν σε τρελή πορεία. Μόνοι με τους μεθυσμένους που ψηλαφούν με ένα βέβαιο φτερούγισμα κατά μήκο των τυχών της πόλη. Ανασκυρδίσαμε με μια στο άκουσμα του θαυμάσιου ήχου των τεράστιων δίπατων τραμ που περνούν απειδώντα, φεγκοβολώντα από τα πολύχρωμα φώτα όπως τα χωριά που γιορτάζουν και που η πλημμυρισμένο πάδο ξαφνικά τα κλονίζει και τα εξαφανίζει για να τα παρασύρει μέχρι τη θάλασσα στους καταράκτες και ανάμεσα στις δίνες μιας πλημμύρας. Έπειτα η σιωπή έγινε πιο βαθιά, αλλά ενώ ακούγαμε το εκθεταμένο μουρμούρισμα των προσευχών του παλιού καναλιού και το κροτάλισμα των οστών των ετμοθάραπων κτηρίων που τα έδρωγε στη βάση τους οι υγρή κλώοι, αμέσως μετά ήρθα στα αυτιά μας οι βρυχηθμοί των πεινασμένων αυτοκινήτων κάτω από τα παράθυρα. Πρόθεσή μας είναι να τραγουδήσουμε την αγάπη του κινδύνου, τη συνήθεια της ενέργειας και της τόλμης. Τα βασικά στοιχεία της ποίησής μα θα είναι το θάρρος, η τόλμη, η ανταρσία. Σκοπεύουν να εξάρουμε την επιθετική κίνηση, την πυρητική αϊπνία, το διασκελισμό του δρομέα, το σάλτο μορτάλε. Το ράπισμα, τη γροθιά. Διακηρύττουμε ότι το μεγαλείο του κόσμου έχει εμπλουτιστεί με μια νέα ομορφιά. Εναγωνιστικό αυτοκίνητο στολισμένο με μεγάλους σωλήνες, σαφίδια που αναπνέουμε με είναι πιο όμορφο από τη νίκη της Αμοθράκη. Στεκόμαστε στο τελευταίο ακροτήρι των αιώνων. Γιατί να κοιτάξουμε πίσω, όταν αυτό που θέλουμε είναι να συντρίψουμε τις μυστηριώδεις πύλες του ακατόρθωτου, Θέλουμε να δοξολογήσουμε τον πόλεμο, τη μόνη γη του κόσμου, τον μιλιταρισμό, τον πατριωτισμό, την καταστροφική χειρονομία των αρχικών, τι ωραίε ιδέε για τι οποίε αξίζει να πεθαίνει κανεί και την περιφρόνηση τη γυναίκα. Θέλουμε να γκρεμίσουμε τα μουσεία, τι βιβλιοθήκε, τι ακαδημίες κάθε είδου. Θα τραγουδήσουμε τα μεγάλα πλήθη, τα ηλεκτρισμένα από τη δουλειά, τη διασκέδαση, την εξέγερση. Θα τραγουδήσουμε τι πολύχρωμε και πολυφωνικέ παλήριε τη επανάσταση, στις σύγχρονες πρωτεύουσες θα τραγουδήσουμε τον νυχτερινό παλμό των οπλοστασίων και των ναυπηγείων κάτω από τα βία ηλεκτρικά φεγγάρια τους, τους τους συντηροδρομικούς σταθμούς που καταβροχθίζουν καπρισμένα φίδια, τα εργοστάσια που κρέμονται από τα σύννεφα με τα νήματα των καπνών τους, τις γέφυρες που σαν γιγάντιοι γυμναστές δρασκελίζουν τα ποτάμια αστράφτοντας τον ήλιο με λάμψιμα χεριών, τα ρυψοκίνδυνα ατμόπλια που οσμίζονται τον ορίζοντα. Τις ατμομηχανές με το φουσκωμένο στήθος που καλπάζουν πάνω στις ράγες σαν τεράστια ατσάνινα άλογα καπιστρωμένα με μακριού σωλήνες και τα αεροπλάνα που γλιστρούν στον αέρα με τις έλικές τους να κροταλίζουν σαν στον άνεμο και σαν χειροκροτήματα ενό ενθουσιασμένου πλήθου. Από την Ιταλία... Εκτοξεύουμε αυτό το βία ανατρεπτικό και εμπριστικό μανιφέστο με το οποίο σήμερα θεμελιώνουμε το φουτουρισμό, γιατί θέλουμε να ελευθερώσουμε αυτή τη χώρα από τη γάμπρενα των καθηγητών, των αρχαιολόγων, των ξεναγών και των αρχαιοπολών. Ψηλά τα κεφάλια, όρθιοι στην κορυφή του κόσμου, εξφενδονίζουμε ακόμα μια φορά την ανεβή πρόκλησή μα στα αστέρια. Πώ σα ναι, δηλαδή είναι αυθύσιμο. Από τη μία, η μνή πόλεμο, η μνήτη τη βία, απαξιώνει τη γυναίκα, τον πατηνοτισμό, την παράδοση, τα μουσεία, τις γάντερες, τους αρχαιοπόλερες, τα πάντα να γκριμιστούνε, την άλλη έχει μια ρητορικη τόσο ποιητική, περιγράφοντας τον καινουριο κόσμο τα τρένα, τα εργοστάσια, τα τραμπ, τα αυτοκίνητα, τα αεροπλάνα, τις μηχανές, οι μηχανές, που σε συνεπαίρνει. Δεν έχεις καταλάβει ακριβώς τι συμβαίνει, αλλά το να διαβάζεις πρωτοσέλιβο σε μια εφημερίδα αυτήν την ποιητική ρητορική, γιατί όλα τα λάρτες στην εφημερίδα είναι περιγραφικά, επεξεγηματικά, ξαφνικά πέφτεις πάνω σε αυτό και σε, σε δυθίζεσαι. Εσύ. Και άνθρωποι χρησιμοποιεί και κάποια... Γιατί αυτό είναι δικτυωμένο, δηλαδή το να δημοσιεύσει αυτό το πράγμα. Οποιοδήποτε άλλο εκδότη θα είχε αντιδράσει, δηλαδή τι είναι αυτό το πράγμα στην πρώτη σελίδα τη εφημερίδα μεγαλύτερη κυκλοφορία. Αυτό ήταν δικτυωμένο, διότι ένα άνθρωπο πολύ μορφωμένο, ξέρω την τελειγκέντσια του Παρισιού, τον Μαλαρμέ, τον Απολυμμέρ, όλου αυτού, οπότε είχε πρόσβαση σε όλα αυτά. Και έπεισε τον εκδότη τη εφημερίδα ότι έχει γεννηθεί ένα καινούργιο κίνημα που, αν το αγνοήσετε, θα το πάρουμε άλλες εφημερίδες και θα χάσετε φύλλα. Το απλό δίλημα, ας πούμε. Ε, αυτός μπλεφάρει τον μηταξίνη. Είναι σαμποτέ, και προβοκατερ. Δηλαδή, δεν είναι κανένας άλλος. Δεν υπάρχει εκεί Μιλάει, όμως, σε πρώτο πληθυντικό, εμείς εξηγούμε αυτό. Εμείς, εμείς. Δεν υπάρχει κανένας εμείς. Αυτό το γράφει μόνο. Ναι, είναι καταπληκτικό. Την άλλη μέρα όμως, όλο το Παρίσι και αυτό έναν δημοσιευόμενο στο Μιλάνο και στο Τωρίνο, όλοι θέλουν να γνωρίσουν πού είναι αυτοί οι φουτουριστές, πού βρίσκονται, τι είναι, πού μπορώ να τις πρόκειται. Οπότε ξαφνικά, μέσα σε ένα διάστημα ελαχίστων ημερών έως εβδομάδων, έχει δημιουργηθεί σε όλη την Ευρώπη, Μία αγωνία να γνωρίσουν περισσότερο αυτό το φουτουρισμό, που επειδή είναι και το όνομα με το μέλλον κτλ, και, και επειδή είναι μια Ευρώπη κουρασμένη γιατί πνέει τα λύσια ο παλαιός κόσμος, αρχές τελή του προηγούμενου, του, του προηγούμενου αιώνα και αρχές του 20ου, υπάρχει ακόμα ένας κόσμος παλιός ο οποίος δεν θέλει να αποσυρθεί. Δεν θέλει να αποσυρθεί. Οι άνθρωποι, όμως, με τη φωτογραφία, με τον κινηματογράφο, με το ε, ποδήλατο, με τη μοτοσυκλέτα, με το αυτοκίνητο, με το αεροπλάνο, αισθάνονται το... ότι βρίσκονται στο κατ' μιας νέας εποχής και τους συνεπέρνει ότι έχω ένα μανιφέστο κάποιο καλλιτεχνών που θέλουν να εκφράσουν αυτό το αίσθημα μιας μοντερνητές. Θα μου πείτε, μπορεί να το εκφράσουμε, δεν έχουμε αντίβηση, αλλά με τόσο επιθετικό και βίαιο τρόπο. Συνήθως αυτά τα πράγματα με δύο και επιθετικό τρόπο γίνονται. Δεν δεν, μπορεί, μπορεί. Το παλαιό σύστημα έχει τόσα πια σήματα και τόσες αντοχές που μόνο μέσα από αυτό το πράγμα... αυτοί εδώ μεταξύ έχουν και για πρώτη φορά... κατά την πρώτη φορά που έχουν manifesto. μανιφέστο. Όλα τα άλλα κινήματα δεν ήταν κινήματα με την έννοια του μανιφέστο. Μέσα σε ένα διάστημα δύο χρόνων εκδίδονται το Μανιφέστο της Φουτουριστικής Ζωγραφικής, το Μανιφέστο της Φουτουριστικής Λιτική, το Μανιφέστο της Φουτουριστικής Μουσικής. Έρχονται το ένα μετά το άλλο. Έχουν ε, μία ακτιβιστική δράση, κατά την οποία πηγαίνουν, ε, είναι η πρώτη φορά που ένα κίνημα θέλει να πιάσει το ευρύ την Αυτή Αυτοί τυπώνουν όλα αυτά και πάνω στα εργοστάσια και τα μοιράζουν στους εργάτες που με τα δυσκολία τα διαβάζουν ε, αλλά που τους συνεπαίρνει όλο αυτό. Και διοργανώνουν τις λεγόμενες σεράτε φουτουρίστικε, που είναι οι φουτουριστικές yes. βραδιές. αυτή είναι. Ο τη στη μέση κύριοι, κύριοι. Μορφωμένοι, μαρίσμεν κύριοι. Και αυτή η κύριοι στις σεράτε τουρίστικε εδώ τα κάνουν Δηλαδή, αρχίζει ο Λουίζη Ρούσολο και παίζει αυτός επινοεί τον μπρουητισμό. Μπρουητισμό, τον θορυμισμό. Δηλαδή, φτιάχνουμε μία κλουτουριστική ορχήστρα η οποία αντικαθιστά τα μέρη μίας κανονικής ορχήστρας με θορύβους. Παίζουν αυτά μέσα από τη μουσική. Διαβάζουν ανατρεπτικά ποιήματα. Ε, λειτουργούν μέσα από μία χορευτική ε, φασαρία ουσιαστικά Εκθέτουν πίνακες οι οποίοι απεικονίζουν κάτι το εντελώ διαφορετικό Ο Λουίτζι Ρουσοριό με τον, με τον βοηθό του, τον Πιάτη εκείνον ε, φτιάχνει τη φουτουριστική ορχήστρα και λέει τι έχω σε μια ορχήστρα, τα πνευστά, τα έκορδα, τα κρουστά, αυτά Εδώ τι θα έχω και τα μέρη μιας του τουριστικής ορχήστρας η πρώτη κατηγορία θα είναι βροντές, μουγκριτά, βουές, εκρήξες, πάταγοι η δεύτερη θα είναι σφυρίγματα, ρουθουνίσματα, χαρχαλέματα η τρίτη θα είναι στριγκλίσματα φρένων, τριξίματα, βόμβη, κροταλίσματα, ξησίματα θόρυβοι που παράγονται από την κρούση σε μέταλλο, ξύλο, δέρμα, πέτρα κτλ. Φτιάχνει δηλαδή μια ορχήστρα θορύβων της σύγχρονης πόλη ε, Εμεί μπορεί να είμαστε λίγο πιο ευαισθητοποιημένοι στα τεσιμπέ και τα λοιπά, αλλά θέλω να καταλάβετε την, την αγωνία στο γύρισμα του αιώνα ο θόρυβο τη σύγχρονη πόλη να, να γίνει αντιληπτό. Δεν είναι οκλητικό αυτό ακόμα. Γιατί ουσιαστικά συμβολίζει την καινούργια εποχή που μπαίνει. Είναι, είναι σαν το νεαρό α πούμε που για να βρει την ταυτότητά του βγάζει την εξάρτηση από τη μηχανή και εγκαζώνει και ξυσνάει τη γειτονιά. Τους κύριζες πάλι γιατί, το θυμάστε από το σλόγκαν, οι παλαιότεροι. <Ρι> λοιπόν, αυτός εκείνη την ώρα αισθάνεται τη δύναμη κάτω από τα σχέλια του, εδώ, αισθάνεται ότι έχει μια δύναμη η οποία υλοποιείται μέσα από το θόρυβο που κάνει όλους τους άλλους να μην μπορούν να κοιμηθούν. Αλλά θέλω να σας πω, δεν το επικροτούμε, καταλαβαίνουμε την ανάγκη ενό νέου να λιώσει αυτή τη δύναμη. Εδώ λοιπόν ο φουτουρισμό έχει μια ολόκληρη Ευρώπη, η οποία αισθάνεται ότι μια δύναμη υπάρχει μέσα από τη μηχανή, την τεχνολογία, τον καινούριο κόσμο, και έρχεται ξαφνικά ένα καλλιτεχνικό κίνημα να θελήσει να την εκφράσει. Εκτό από τον προηγισμό, ε, ο φουτουρισμό έχει αυτέ τι εσωτερικέ αντιφάσει. Έχει αντιφατικά στοιχεία, γι' αυτό και από όλη την ομάδα, εκτό από τον ποσόνι που πέθανε νέο το 16, πότε γεννήθηκε, ο ποσό το 2, 34 χρονών, και εκτός από τον Σαντέλια που πέθανε και αυτό στο 16 στον πόλεμο, τον πόλεμο που οι 2, ο καράτο το 17 έκοψε παρτίδες και το διατέλειψε και έκανε το ακριβώς αντίθετο στην μεταφυσική ζωγραφική του Δεκήρυκο. Θα τον δούμε στην μεταφυσική ζωγραφική αυτά. Ε, μόνο ο Μανέτη να μπορούμε να πούμε ότι συνέθισε και άσε που ενευλάγηκε με τον Μουσολίνι μετά και με τον Φασισμό τον Ιταλικό και ήταν και υποψήφιος με τον Φασιστικό Κόμμα στις εκλογές και που δεν τον το ψηφίσαν κιόλας αλλά που άλλο τον διόρισε σύμβουλο πολιτισμού Οπότε θέλω να πω, ο Μουσολίν Επιθετικότητα βρήκε ένα πάτημα στον ανερχόμενο φασισμό της δεκαετίας, κυρίως του 20 και του 30, και κάπω τονώθηκε. Όμως, μας άφησε μια πάρα πολύ μεγάλη κληρονομιά. Στο φουτουριστικό θέατρο, για παράδειγμα, πολύ πριν τον Μπέκερ και τον Ιωνέσκο και όλα αυτά, από τη δεκαετία του 10, εμφανίζεται η αλληλεπίδραση κοινού και θεατών. Οι ηθοποιοί μέχρι τότε παίζανε στην ιταλική σκηνή επάνω. Καντεβαίνει κάτω και αρχίζουν να ανεβάζουν τους θεατές επάνω. Να υπάρχει μία αλληλεπίδραση. Είναι οι πρώτε μορφέ του happening. Έχω την πρώτη ε, απεικόνιση της κίνησης. Ε, όλα όσα έκανε ο φιτουρισμός τα υιοθέτησαν μεταγενέστερα κινήματα από τον δαντά, τον σουρεαλισμό, τον νεοδαντά, τις ουτασιωνιστές, σε ,τι Δηλαδή άσκησε μία φοβερή επίδραση στην τυπογραφία. Αυτό είναι μία φουτουριστική σελίδα. Στην τυπογραφία απελευθέρωσαν τις λέξεις. Άρχισαν να χρησιμοποιούν το κολάζ μέσα από αυτόν τον τρόπο. Είπαν ότι οι λέξεις πρέπει να απελευθερωθούν. Πρέπει να απελευθερωθούν από τα δεσμά της λογικής, γιατί οι λέξεις είναι ήχοι. Πρέπει να μεγαλώσουμε τους ήχου Πρέπει να μεγαλώσουμε την τυπογραφία. Πρέπει να ακούμε τη σελίδα όχι να τη διαβάζουμε με τη λογική εδώ α πούμε παρόλο in libertad, ένα βιβλίο που κάνει λεγότανε οι απελευθερωμένες λέξεις ένα πολύ ωραίο κολάζ του Κάρλο Καρά δείχνει ακριβώς αυτό το στοιχείο interventionist demonstration patriotic holiday free word painting οπότε έχω ακριβώς τις λέξεις που εβίβα το ζήτω σαν να θέλει να απεικονίσει τον ήχο όλους τους ήχους της καθημερινότητας τους ήχους των πόλεων, τους ήχους της πολιτικής, τους ήχους της προσπαθεί εδώ να τις συμπυκνώσει Άρα εδώ έχω ένα κολάζ, τα ίδια χρόνια που οι κυβιστές κάνουν το κολάζ σαν απεικόνιση του αχρίσματος της πρόσδυξης του κόσμου για άλλο λόγο το αποτέλεσμα είναι αρκετά κοντινό και πρωτοπορούν στην τυπογραφία, στα εξώφυλλα βιβλίων. Ποιο θα χρησιμοποιούσε βουλόν μια τέτοια το 1920 και το 1930 για βιβλιοδεσία ενό βιβλίου. Μην κοιτάτε, όλα αυτά 120-110 χρόνια μετά τα έχουμε δει από μεταγενέστερου. Αλλά η τυπογραφία, η βιβλιοδεσία, το θέατρο, η φωτογραφία ήταν πρωτοποριακά για εκείνη την εποχή. Και βέβαια συνδέθηκαν με μία πάρα πολύ καλή ομάδα ζωγράφων οι οποίοι μας έδωσαν εξαιρετικά ενδιαφέροντα έργα. Ο μεγαλύτερος σε ηλικία, γιατί είχε γεννήθει τη δεκαετία του 70 ενώ η άλλη ήταν τη δεκαετία του 80, ήταν ο Τζάκο Μομπάλα. Ας δούμε μερικούς από του τους ζωγράφους, δηλαδή, τι ακριβώς κάνει αυτός ο φουτουρισμός. Ε, σε σχέση με τι αντιφάσει που είπαμε, να ξέρετε ότι δεν της είχαν εξ αποστάσεως, πήγανε, δηλαδή ο... πήγανε Βαλκανικούς πολέμους εθελοντικά να πολεμήσουν. Ο Μαϊνέτη γράφει το Τζαν τουν μία συλλογή κειμένων στην Αδριανούπολη, στα Βαλκάνια, στην Αδριανούπολη, την εποχή των Βαλκανικών πολέμων, όπου είναι μέσα στην πόλη, και ακούει τα κανόνια τους πυροβολισμούς και όλα αυτά τα μεταγράφει σε ήχους. Ζει τον παλμό του πολέμου, οι δύο σκοτώθηκαν και στον πόλεμο, γιατί αισθάνονται ότι μόνο μέσα από τον πόλεμο θα ανατραπεί το παλιό και θα χαράξει κάτι το καινούριο. Οπότε, σε αυτό αιτιολογούν τη βία, οι δίκαιολογούν εδώ, και σκέφτεται ότι είναι ο μόνο τρόπο, Όσο για την απαξίωση της γυναίκας, απαξιώνουν τη γυναίκα όπως είχε καταντήσει, <Ρι> την απαξιώνουμε έτσι όπως είχε καταντήσει να είναι. Έχουμε δυο τι γυναίκες στο κίνημα, ελάχισουμε σημασία βέβαια, δεν έχουμε σημαντικό έργο, <Ρι> το κυμπισμό α πούμε έχω τη Σόνια, <Ρι> θα τη δούμε τελειώνοντας της επιλογωμένης γυναίκας. <Ρι> λοιπόν, ε, κίνηση βέβαια είναι λίγο από την ίδια τη φύση είναι λίγο μάθεο τώρα με αυτό, γιατί θα ξεπεραστεί από τη τεχνολογία. Δηλαδή, πώς να απεικονίσει την κίνηση το στατικό μέσο της ζωγραφικής, που είναι ακίνητο. Θα έρθει ο θα το κάνει. Οπότε, είναι λίγο σαν να προσπαθούν να απεικονίσουν κάτι με τα παλιά τεχνικά μέσα και κάνουν μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια να μπορέσουν να το κάνουν αυτό, χρησιμοποιώντα κυρίως ένα ρεπερτόριο, από τα τρία εκείνα κινήματα, τα τρία στυλ που είχαν χρησιμοποιήσει την έννοια της κίνησης του χρόνου, του, του εφήμερου, τον υπερσιονισμό, τον διψιονισμό και τον κυβισμό. Δεν σάγουνε κάτι καινούριο σαν στυλ, απλώς ενσωματώνουν όλα αυτά σε ένα ενιαίο ύφο το οποίο απεικονίζει την, έντοση, την έντονη δράση και κίνηση. Μέρτελς Μέρτελς Αυτό δεν είναι φοτουριστικό το Τι δράσκη κίνηση τίποτα δεν έχει Απλώς σας το δείχνω για να σας πω ότι Και αυτή η ζωγραφία είναι πιο παραδοσιακά αρχικά Αλλά τους τράβαγε όλο αυτό Η νύχτα, το φως Η πόλη, ο ρυθμός Η κίνηση και βεβαίως και ήταν ζωγράφοι που είχαν δουλέψει πάρα πολύ, ο μπάλα, είναι πολύ, πολύ δυνατό ζωγράφος. Κοιτάξτε σε μια πολύ ωραία αυτοπροσωπογραφία, τον τρόπο που ενσωματώνει τις αναζητήσεις των αντιθετικών χρωμάτων από την παλέτα και πώς χρησιμοποιεί αυτή τη φόρμα. Αλλά αυτό δεν είναι φουντουριστικό το έργο, δεν έχει καμία σχέση, ούτε αυτό. Πολύ ωραίο σχέδιο, το δείχνω για να σας πω ότι είναι πολύ καλή σχεδιαστέ όλοι αυτοί. Φουτουριστικό είναι αυτό πρώτο φουτουριστικό. Όπου με έναν πρώιμο αλλά παραδοσιακό τρόπο προσπαθεί χαριτωμένα να δείξει αυτή την κίνηση. Το κοντοπίθανο σκυλάκι του οποίου τα ποδαράκια τρέχουν και η κυρά του, η οποία επίση τρέχει και η αλυσίδα η οποία κινείται, δηλαδή για πρώτη φορά η προσπάθεια να απεικονιστεί αυτή η αίσθηση τη κίνηση στο ακίνητο μέσω του Μουσάμα. στις τεχνολογία πάνω στη φύση. Που τώρα πια μπορεί να ξέρουμε πως είναι υπερθύαρο, αναζονικό και μάταιο, έτσι, αλλά εδώ και το βλέπετε. Η τεχνολογία, το φανάρι, ηλεκτροδότηση, θα πρέπει να ήταν πολύ μεγάλο πράγμα για εκείνους τους ανθρώπους που ξαφνικά ζούσαν με τους ρυθμούς της φύσης και 6 ώρα νύχτωνε, πέντε ώρα το χειμώνα στο Μιλάνο, ξαφνικά μπορεί να ηλεκτροδοτείτε. Και εκεί που ερήμοναν η δρόμοι στις 5 η ώρα, ξαφνικά το βράδυ γίνεται μια γιορτή χάρη στην τεχνολογία. Θα πρέπει βλέποντας αυτούς τους φανοστάτες στις αγωνίες των δρόμων να ήταν σαν μία έστω αγαζονική επιβολή του ανθρώπου πάνω στους ρυθμούς της φύσης. Οπότε έχω το φανοστάτη που εκπέμπει το ηλεκτρικό του φως μέσα από αυτά τα γωνιώδη έτσι, στοιχεία της πινελιάς και εκμυδενίζει το φεγγάρι. Το φεγγάρι το βάζει σε δευτερεύουσα θέση. Οπότε έχω αυτό το θρίαμβο πάνω εκεί. στα μικρότητα το παιδί που είναι στο μπαλκόνι εκλογισμένο και τρέχει, τρέχει πέρα από όθε σε μια προσπάθεια να βρει ένα πεδίο να απελευθερωθεί. 3, αρχίζει και γίνεται όλο και πιο αφαιρετικό αυτό δεν απεικονίζει το αυτοκίνητο αλλά την κίνηση του αυτοκίνητου την ένταση αυτό το automobile in Corsa δεν βλέπω το αυτοκίνητο αλλά βλέπω αυτή την αίσθηση που μου δίνει ένα αυτοκίνητο που πρέπει Τα φορμές τους είναι τα αυτοκίνητα, τα αεροπλάνα, είτε είναι τα πουλιά. Αυτό δηλαδή, μεν το ονομάζει SWIFTS, Path of Movement Dynamics Sequences, γιατί το κάνει πιο αφαιρετικό, αλλά προκύπτει από τη μελέτη των ρυθμών που τα χελιδόνια και τα σμήνη των πουλιών γενικά αναπτύσσονται στον Πολύ σημαντικό ζωγράφος που, που δυστυχώ πέθανε νωρί 33 χρονών ήταν ο Ομπερτο Μποτσόνη. Ο Μποτσόνη ήταν και γλύπτη και αυτό δούλευε στην αρχή παραδοσιακά. Κοιτάξτε εδώ τον Grand Canal τη Βενετία με μια έντονη αίσθηση πλαστικότητα παρά την υπερσοϊνιστική παλέτα που χρησιμοποιεί ή τον τρόπο με τον οποίο χτίζει το χώρο στα πορτρέτα αυτά που κάνει σε νεαρή ηλικία. Και μετά σιγά σιγά εγκαταλείπει αυτή την παλέτα και αρχίζει και μπαίνει. Στο ρυθμό της σύγχρονης πόλης Το τρένο, ο ατμός, ο αριθμός του, το μπινάριο, η κίνηση Τα χωράφια που διασχίζει, ο τρόπος με τον οποίο διαπερνά Διαπερνά τις πόλεις, σκορπίζοντας αυτή την αίσθηση ενός καινούριου και κόσμου των επιπέδων βλέπετε ότι καθώς ανοίγει στο παράθυρο οι ήχοι της πόλης παίρνουν μέσα στο δωμάτιο και εσύ παίρνεις μέσα στην πόλη καθώς σκύβει η γυναίκα στο μπαλκόνι πάνω από την πλατεία γίνεται ένα με την πλατεία πάει στην πλατεία σκύβοντας η πλατεία έρχεται τα άλογα ε, που είναι σαν να εδώ και τα άλογα που σέρνουν τα εμπορεύματα είναι σαν να εισβάλλουν με τις φωνές τους και τους ήχους μέσα στο δωμάτιο. Το δωμάτιο, η πλατεία, η πόλη γίνονται ένα. Είναι κυβιστικό στη δομή του, δεν είναι κυβιστικό στην παλέκα του τη χρωματική, αλλά ουσιαστικά αυτό που θέλει να δείξει είναι η ανάγκη του ανθρώπου να αφαιθεί στο ρυθμό και στην κίνηση τη ζωής. Όχι! Η φαλική διεργασία του κυμπιστή. Δυστυχώ έχουν καταστραφεί αρκετά, αλλά έχουν μείνει τρία-τέσσερα. Δυναμική ανάπτυξη μπουκάλλα στο χώρο και το πιο γνωστό από όλα που είναι αυτό, το έχουμε σε τρει versions τη Νέα Υόρκη στην Ευρώπη, που είναι δυναμική ανάπτυξη μορφή στον χώρο. Είναι δηλαδή η πλήρη αλληλεπίδραση τη μορφή με τον χώρο. Είναι μια μορφή η οποία δεν κάθεται, έχει σηκωθεί, προχωράει τρέχοντα και καθώ προχωράει. Και ο αέρας τη διαμορφώνει και διαμορφώνει τον αέρα. Αυτά που είναι σαν πτερίγια που έχει εδώ στις κνήμες και έτσι, είναι ουσιαστικά τον ντετέ που άφησε πίσω του. Mm. Όταν προχωράς γρήγορα είναι σαν το προηγούμενο δευτερόλεπτο να έχει αφήσει κάτι από το σώμα σου εκεί και ξετριπά τον αέρα σαν να καταλαμβάνεις το χώρο το επόμενο δευτερόλεπτο. Έτσι δεν είπε και αυτό, είναι σαν η μορφή και ο χώρο να δηλαδή, λινοϊπηρεάζονται. Σε μια μεταβαρβήμια αντίληψη ότι το, το, το πώς είναι το κάθε πλάσμα διαμορφώθηκε από την κίνησή του στο χώρο μέσα σε ένα βάθος εκατομμυρίων χρόνων. Οπότε έχω αυτήν την ανάπτυξη της φιγούρας του χώρο. Αυτό που πάλι με, με άλογα που καλπάζουν είναι, αλλά το λέει ελαστικότητα και δείχνει ακριβώς αυτήν την αίσθηση του καλπασμού ενός αλόγου σαν μια ελαστικότητα στον τρόπο που έρχονται οι φόρμες να λειτουργήσουν μέσα από αυτήν την εξαιρετική ρευστότητα. Μποτζόνι, Μουμπερτο Μποτζόνι. και το Αυτή της δυναμικής που φεύγει από τα όρια του πίνακα και επεκτείνεται Τζίνου Σεβερίνη Δυστυχώ ο Σαντέλια πέθανε και αυτός ε, πάρα πολύ νωρίς, 28 χρονών, οπότε δεν πρόλαβε. Μα έδωσε μια σειρά από καταπληκτικά σχέδια, αρχιτέκτονας Αντώνιος Σαντέλια. Τα σχέδιά του είναι καταπληκτικά, θα τα, τα ζήλε ο Φριτς Λανγκ που γύρισε τη Μητρόπολη, αλλά αυτός πέθανε 11 χρόνια πριν γυρίσει ο Φριτς τη Μητρόπολη, οπότε απεικονίζει την πόρη του μέλλοντος με μια σειρά από εξαιρετικά σχέδια, ουρανοξίστες, αναβατήρες κλιμακοστάσια κυλιόμενες σκάλες ανελκυστήρες σε μια εποχή που δεν υπήρχαν καν αυτά δυστυχώς δεν πρόλαβε 28 χρόνο πέθανε να υλοποιηθεί σχεδόν κανένα έργο του, κάποια από τα στοιχεία του χρησιμοποιήθηκαν στη μεταγενέστερη αρχιτεκτονική, τα σχέδιά του είναι πάρα πολύ όμορφα, πολύ σύνθετα και απεικονίζουν αυτήν τη φουτουριστική ουτοπική πόλη του μέλλοντος που δουλεύει σε μεγακλίμακα και που η μηχανή και η τεχνολογία καταλαμβάνουν ένα πάρα πολύ σημαντικό μέρος αυτής της αρχιτεκτονικής. Αυτά είναι σχέδια του 1913-1914, όταν ήταν στα 1923 24. ο Αντώνιος Αντέλια. Θεωρείται ένας από τους πολύ σημαντικούς αρχιτέκτορες, εδώ δεν έχει αρχιτεκτονικό έργο, αλλά έχουν σωθεί ευτυχώς πάρα πολλά και πάρα πολύ όμορφα τέτοια σχέδια. Και στη φωτογραφία έχω πολύ ενδιαφέρον με τον Ζουλιο, Αντών Ζούλιο Μπραγκάλια, ο οποίος δουλεύει αυτήν την έννοια της χρόνο φωτογραφίας, κυρίως με πολύ ανοιχτό διάφραγμα, όπου σου δίνει αυτή την αίσθηση της κίνησης. Οπότε θέλω να εξωματώσω στη φωτογραφία διαφορετικές χρονικές στιγμές, έτσι ώστε να αποδίδει τη μορφή μέσα από τη διαδικασία του χρόνου. Είτε είναι η κίνηση ενός κεφαλιού, είτε είναι ένα χαστούκι, όπως εδώ, είτε η κίνηση ενός χεριού, είτε η κίνηση ενός προσώπου. Βέβαια. Οφείλουμε να ομολογήσουμε και την επίδραση που άσκησαν δύο πολύ σημαντικοί φωτογράφοι που δυστυχώς πέθαναν και οι δύο το 1904, γεννήθηκαν και οι δύο το 1830 και πέθαναν και οι δύο το 1904, ο Ιγλιορ Μάιμπριτς από τη μία και ο Μαρέι Mar από την άλλη. Αυτοί προηγούνται του μπραγκάλια εννοείται και του φουτουρισμού, αλλά έδωσαν... Τι ε, κατακτήσεις τους, έτσι ώστε να προωθηθεί αυτή η έννοια της λεγόμενης χρονοφωτογραφίας. Ο Ιντοντ Μάγκης, Βρετανός, αλλά έζησε πολύ στην Αμερική, Γεννημένο όπως σας είπα το 30 και πέθανε το 4, μας έδωσε αυτές τις seconds, δηλαδή αυτός χρησιμοποιούσε τα ε, πλάνα αποτύπωσης της κίνηση, είτε σε αθλητές είτε σε παιδιά που έπαιζαν, είτε σε παλεστές, είτε σε άλτες, είτε σε χορεύτριες ήταν ο πρώτος που μας έδωσε να κατανοήσουμε την έννοια τη κίνηση. το μάτι δεν μπορεί να σταματήσει και να κάνει αυτά τα στοπκάρε, οπότε δεν μπορούσε να τη δει αυτή την κίνηση στη συνέχεια ο Μάιμπριτς πέρασε αυτή την κίνηση εδώ, σε δίσκους Έφτιαξε μία συσκευή που την ονόμασε ζωηπραξινοσκόπιο, αυτό το ζωοπραξισκόπ, όπου παίρναγε τις φωτογραφίες σε μία γυάλινη πλάκα εδώ, τυπωμένες μία-μία και με μία μικρή παραμόρφωση, με μία μανιβέλα χειροκίνητα για αυτή η πλάκα και μέσα από το μάτι έβλεπες... Μία πρώιμη μορφή σινεμά, μία αίσθηση κίνηση γιατί έβλεπε για πρώτη φορά το άλογο, ή τον, το άλογο να καλπάζει ή τον αθλητή να τρέχει. Οι κατακτήσει του Μάιμπριτ έστρωσαν το έδαφο για την επινόηση του κινηματογράφου και άσκησαν πάρα πολύ μεγάλη επίδραση στο φουτουρισμό. Είναι και πολύ όμορφε τα φωτογραφίε, δεδομένου ότι είναι και του 19ου αιώνα. Είναι και πολύ ωραίε σαν αποτυπώσει γιατί ο Μάιμπριτ θεωρούσε τον εαυτό του περισσότερο καλλιτέχνη παρά επιστήμονα. Αντιθέτως, ο Etienne ε. Jean Μαρέ, ε, Γάλλος, την ίδια χρονιά συνομήλικος και μαζί πεθάνανε με τον Mybridge σε ένα πολύ ωραίο πορτρέτο του Ναδάρ, τον βλέπετε εδώ, ήταν περισσότερο επιστήμονας. Φυσιολόγος, επιστήμονα, εφευρέτη, όχι τόσο καλλιτέχνη. Αλλά μας άφησε πίσω ο μαρέ ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον έργο φουτουριστικό πριν το φουτουρισμό, το οποίο, αυτός έκανε και πάρα πολλές εφευρέσεις. Αυτός ήταν που ε, επινόησε το σφιγμογράφο, ήταν ο πρώτος που έφτιαξε ένα όργανο που μετρούσε το σφιγμό, σαν το μεταγενέστερο πιεσόμετρο. Ήταν ο πρώτος ο οποίος επινόησε ένα τρόπο να καταγράφεται ο ήχος. Γι' αυτό και οι φουτουριστές αργότερα κατέγραφαν τους ήχους. Ήταν ο πρώτος ο οποίος επινόησε κάποια μοντέλα πτήσης, επινόησε την έννοια του προτζέκτορα και της προβολής, τις πολλαπλές κάμερες. Ήταν ένας καταπληκτικός επιστήμονας και φυσιολόγος, ο Μαρέ, εδώ, ο οποίος είχε φτιάξει κάτι κάμερες με 12 φακούς ταυτόχρονους όπου αποτύπωναν, ήταν ο πρώτος ο οποίος αποτύπωσε την κίνηση στο ίδιο χαρτί. Ο MyBridge επαιρνε έπαιρνε διαφορετικές φωτογραφίες. Κάθε καρέ του MyBridge ήταν μία ξεχωριστή φωτογραφία. Απλώς της τοποθετούσε μετά και τις τύπωνε μαζί και σου έδινε την αίσθηση του σεκόντς. Ο Μαρέ επινόησε μέσα από την εφευρετική του ικανότητα, επινόησε έναν τρόπο μέσω του οποίου μία μεγάλη κάμερα είχε 12 φακούς και ταυτόχρονα ο κάθε φακός αποτύπωνε μία στιγμή. Επινόησε και αυτό το shooting camera το όπλο φωτογραφική μηχανή. Το βλέπετε εδώ τον ίδιο σε μια πολύ ωραία γραβούρα εκείνη τη εποχή, εδώ, να κρατάει αυτό το όπλο κάμερα, το οποίο ήταν ένα όπλο μέσα στο οποίο υπήρχανε, υπήρχε η κάμερα ενσωματωμένη με τους διαφορετικούς φακούς η οποία αποτύπωνε ταυτόχρονα, κοιτάξτε τον εσωτερικό της μηχανισμό, αποτύπωνε ταυτόχρονα, αυτός δούλευε κυρίως κολοτυπία, οπότε αυτό έχει καλή ευκρίνεια, αποτύπωνε λοιπόν ταυτόχρονα καθώς έκανε σου Ακεί βγαίνει και το φωτογραφικό shot. Από αυτό το μηχάνημα βγαίνει αυτό που λέμε ε, photographic shot, η λήψη εικόνας. Mm. Γιατί ήταν από τον Μαρέ που ήταν σαν να πυροβολούσε και έπαιρνε τη λήψη εδώ τον βλέπετε στην Άπολη που φωτογραφίζει με αυτόν τον τρόπο αυτό είχε σαν αποτέλεσμα στην ίδια φωτογραφία, στο ίδιο φωτογραφικό χαρτί στην ίδια φωτογραφική πλάκα να έρχονται από τους διαφορετικούς φακούς με την κίνηση, η κίνηση του ανθρώπου και προέκυπτε μία φωτογραφία η οποία απεικόνιζε τον άνθρωπο να τρέχει, να κινείται αυτός, επειδή ήταν φυσιολόγος μελέτησε πάρα πολύ την κίνηση των πτηνών και μας έχει δώσει τις ωραιότερες φωτογραφίες κίνησης του 19ου αιώνα. Γιατί μπορεί να μην θεωρούσε ότι είναι αυτόν καλλιτέχνη, αλλά είναι εξαιρετικά καλλιτεχνικές οι φωτογραφίες. Και εδώ στη μορφή την γυμνή ανδρική μορφή με το ποδήλατο, <καιχαλίου> <καιχαλίου> <καιχαλίου> και στους άλτε. αλλά έχει ενδιαφέρονται ότι είναι μία φωτογραφία. <συγνώ> Τώρα εμείς με τα φωτοσόπ και τα μοντάζ δεν μας κάνει εντύπωση αλλά το 19ο αιώνα είναι αυτά οπότε αυτή η σκηνή με του πελεκάνους που προσχειώνεται ο πελεκάνος ποτέ δεν είχαμε δει αυτή την κίνηση σε σταματημένο καρέ ή κοιτάξτε τον υπέροχο τρόπο με τον οποίο γίνεται η κίνηση των αλόγων η ανάδευση της σκέτης κατά τη διάρκεια του καρπασμού Σειρά που ήθελε να απεικονίσει την, τον ρυθμό της κίνησης δηλαδή όχι μόνο την κίνηση αλλά τον ρυθμό της κίνησης οπότε έπαιρνε ε, ανθρώπους, τους έδινε με ρούχα, ρούχα, τους παίρναγε σιρίτια μεταλλικά mm. τους βήθησε σε ένα ημίφος έτσι ώστε να φαίνεται μόνο το σιρίτι εδώ και αυτό απεικόνιζε την κίνησή τους στο χώρο εδώ για παράδειγμα, κοιτάξτε τον τρόπο με τον οποίο απεικονίζεται. Στη συνέχεια, πειραματιζόμενο κι άλλο για να καταλάβει τους ρυθμού τη κίνηση του ανθρώπου, πολύ πριν το κάνει αυτό ο Μοντριάλ ο Βαντερλέκ, εδώ, του έδινε με πολύ σκοτεινά ρούχα και με κουκούλε, αυτοί οι κουκουλοφόροι είναι τα μοντέλα ε, για τον Μαρέ. <laughs> Δεν είναι ούτε <laughs> αυτό, ναι. Λοιπόν, και του φόραγε αυτά τα μεταλλικά συρίθια εδώ. Οπότε αυτή βυθιζόμενη στο σκοτάδι, αυτό το είναι φωτογραφία κανονική, τραβηγμένη, δεν είναι επεξεργασμένη. Είναι φωτογραφία υποφωτισμένη, όπου το μαύρο στο μαύρο του έβαζε σε μαύρο φόντο, έβαθε έναν τείχο μαύρο, τους παίρνανε μπροστά, δούλευε με ημύφο και τελικά φαινόταν μόνο τα σιρήτια και ενώ νομίζουμε ότι είναι απεικόνηση γραφιστική ή ζωγραφική του ρυθμού είναι κανονική φωτογραφία εντυπωμένη και με λύψη φυσική. Απίστευτο. Το 19ο αιώνα. Οπότε μέσα από αυτά έβγαζε τον τρόπο με τον οποίο αποδίδεται ουσιαστικά αυτή η αίσθηση του ρυθμού και της κίνησης. Είναι αριστολήματο οι φωτογραφίες του. Μάλιστα. Να γκουγκλάρετε να το δείτε ε, τι είναι Ζουί Μαρέ. Μαρέ ή Μάρισταρ. Αγγλικά τον λένε. Και με αυτούς κλείνουμε τον φουτουρισμό για να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας συνάντηση με μία αναφορά χρωματική και πολύ ενδιαφέρουσα και σύντομη στους διμέρες. Mm. struggle for pleasure. Ε... Ο δρομέας του Βαρότσου είναι κάτι ανάλογο; Ναι, ναι, πολύ ανάλογο Απλώς είναι 80 χρόνια μετά είναι. Ναι, είναι ανάλογος Είναι ανάλογος είναι. Και πολλά είναι του Βαρότσου είναι. Έχει κάνει και ωραιότερα από το δρομέα ε, που, που δεν είναι τόσο γνωστά Αλλά έχει δουλέψει πάρα πολύ αυτή την αντίληψη mm. του... Και μέσα από τη χρήση του γιανιού Μάλιστα mm. Και την ευθραστότητα mm. τη κίνηση. Mm. Τώρα να τελειώσουμε με δύο αναφορές. είναι αυτό. Ε, μία πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση που θέλω να δείτε δύο-τρία έργα είναι ο Χουάν Γκρις. Γιατί είναι κρίμα να μην έχουμε δει και, και το τουρισμό και του τουρισμό και να μην έχουμε δει λίγο του Χουάν Γκρις γιατί είναι... Ε, μπορεί ο Μπράκ και ο Πικάσο να ήταν πρωτοπόροι, αλλά αυτό είναι πιο λυρικό. Είναι επίμαντα τα έργα του. Αν πάτε στη Μαδρίτη ποτέ έχει πάρα πολύ ωραία συλλογή στο Ρέινα Σοφία. Σοφία. Πολύ ωραία συλλογή. <σοφίλαι> αυτός δούλεψε κι αυτός όλες τις φάσεις του κυβισμού <σοφίλαι> και τον αναλυτικό και τον συνθετικό <σοφίλαι> αλλά έχει μια κομψότητα στον τρόπο με τον οποίο δουλεύει τις φόρμας <σοφίλαι> του. Δεν τον ενδιαφέρει τόσο η αποτύπωση της διαδικασίας της όρασης όπως βλέπαμε στους άλλους όσο τον ενδιαφέρει ε, και το τελικό αποτέλεσμα. Δηλαδή, πώς όλα αυτά τα στοιχεία... Δουλεύει πάρα πολύ με το, κενό, με το κενό το πλήρες και την αντιστροφή. Το θετικό και το αρνητικό και τον τρόπο με τον οποίο το θετικό και το αρνητικό σχετίζονται μεταξύ τους. Αυτό έχει συσκεκριστεί και με τη γνωσολογία. Δηλαδή, αν, αν χρησιμοποιούμε τη και τη γνωσολογία για να καταλάβουμε καλύτερα τον Picasso και τον Braque, χρησιμοποιούμε επίσης τη και τη γνωσολογία για να καταλάβουμε το που αν βρει για τη γν ο Σωσίλ Πρώτος λέει ότι κάθε, κάθε έννοια στη γλώσσα συσπυρώνεται και κατοποιείται μέσω του αντιθέτου της. Δηλαδή ότι για, για να κατανοήσουμε κάτι πρέπει να βρίσκουμε ζεύγη αντιθετικά. Αυτά τα αντιθετικά ζεύγη ισχυροποιούν κατά κάποιο τρόπο την ίδια την έννοια. Ή όπως όλοι το σε μια ωραία συνέντευξη που είχε to enjoy from the έλεγε, we, sure, young, again, uh, um, we, we know what, uh, what dark is unless was we know what life is unless was death. Οτι mm -hmm. χωρίς το θάνατο δεν θα καταλαβαίναμε την ζωή. Χωρίς τη νύχτα δεν θα καταλαβαίναμε την ημέρα. Mm -hmm. Χωρίς την δυστυχία δεν θα, τη δε θα καταλαβαίναμε την εστίχια. Αυτό που το λέει τόσο έτσι, απλά ο Βι, Βιόλα είναι ουσιαστικά αυτό που λέει η νοσολογία για τα ζεύγη των αντιθέτων, ότι μέσα από αυτό προκύπτει το νόημα. Οπότε ο Κουάν χρησιμοποιεί αυτά τα ζεύγη αντιθέτων κάνοντας κάποια περάσματα θετικού-αρνητικού, φωτεινού-σκοτεινού, δημιουργώντας επιφάνειες που έχουν από έναν εξαιρετικά ενδιαφέροντα ρυθμό. Δουλεύει ταυτόχρονα με τον Πικάσο, είναι λίγο νεότερο σε ηλικία, οπότε δεν το πιάνει από την αρχή το νήμα και δεν περνάει τη φάση του σεζανικού κυπισμού, αλλά τα έργα του χαρακτηρίζονται από αυτόν τον εξαιρετικό τρόπο με τον οποίο δίνει ένα πάρα πολύ όμορφο τελικό αποτέλεσμα της σύνθεσης των επιμέρους στοιχείων της όρασης. Και θα τελειώσουμε, αφού δούμε τον Γκρί, τον Γκρίς γκρι, όπως τέλει, επειδή πολλά χρόνια στη Γαλλία. Το, το βλέπετε και Ζωάν Γκρι ή Χουάν Γκρις. Και θα τελειώσουμε με τον τελωνέ και την Τελονέ, τη Σόνια Τελονέ για να τελειώσουμε και μια γυναίκα μέρα που είναι, ε, που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ε, και οι εφαρμογές της και ο τρόπος με τον οποίο δουλεύει απλώς χρησιμοποιεί μια παλέτα πιο έτσι εξελιγμένη. Μετά ο Ντελονέ είναι ο κατεξοχήν ζωγράφος του Παρισιού. Ε, στα βιβλία θα τον δείτε να ανήκει στο κίνημα του ορφισμού, mm. το οποίο είναι ένας περίεργος όρος που τον είπε ο Γιώμα Πολινέρ, ε, θέλοντα να πει ότι είναι κυβισμός αυτό που κάνει ο Ντελονέ, αλλά είναι ένας κυβισμός που σιγά-σιγά αποδεσμεύονται τα χρώματα από την παραστατική λειτουργία των αφετεριών τους και αυτονομούνται όπως η μουσική του Ορφέα έφευγε από το μουσικό όργανο και γινόταν κάτι άλλο που έτρεπνε ανθρώπους ζώα και φυτά. Οπότε το ονόμασε Ορφισμό αυτό δεν είναι τυπικό. Είναι η πιο ωραία σειρά τα μισά έργα που έχει κάνει ο είναι ο του Άιφελ. διότι ο πύργος του Άιφελ ήταν το σύμβολο του καινούριου Παρισιού. Ήτανε το κτίριο που χτίστηκε με αφορμή μια προσωρινή έκθεση και έμεινε εκεί και έγινε το πόσιμο όλες τις πόλεις και τη μοντερνητέ. Οπότε έχει κάνει μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα σειρά την οποία θα τη δούμε χρονολογικά από τον τρόπο που αρχίζει η, η πιο ουδέτερη αποτύπωση του Μέχρι το σημείο εκείνο που εισβάλλουμε στην πόλη. Οπότε έχω, θα πολλαπλάσει μία θεάση του κυβισμού. Από πάνω, από το κάτω, από το πρώτο επίπεδο, από το τελευταίο επίπεδο. Είμαι απέναντι από τον πύργο και μετά είμαι πάνω στον πύργο. Είμαι μέσα στον πύργο. Είμαι ψηλά στον πύργο. Είμαι χαμηλά στον πύργο. Ο πύργο είναι σαν να κινείται. Δεν είναι ένα στατικό αντικείμενο γιατί ο μοντερνισμό δεν είναι κάτι το στατικό. Ισβάλλει και κυριαρχεί στην πόλη και γίνεται ένα μαζί τη. Είναι σαν οι βάσεις των τεσσάρων έτσι, σύνθετων κολονών του να γίνονται πόδια με τα οποία καλπάζει στη σύγχρονη εποχή και τη σύγχρονη ζωή. Τα περισσότερα από αυτά είναι ανοίγματα από ένα παράθυρο αλλά σε κάποια άλλα είναι σαν να μπαίνει ο ίδιος ο Ντολιονέ μέσα στην πόλη και να προχωρά δημιουργώντας και αυτός αυτήν την αίσθηση του ρυθμού στον τρόπο με τον οποίο αποδίδονται τα χαρακτηριστικά αυτά της ε, κίνησης. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτή η σειρά, εδώ, τη βλέπουμε χρονολογικά, αρχίζοντας από το πρώτο έργο, το πιο στατικό ας πούμε, του 1909 και το πιο κεντρικά ισορροπημένο. Είναι μεγάλο, δεν μένει. Ναι, δεν είναι. Εδώ θέλουμε ρυθμό. Θέλουμε το σαλέν. Του δου τώρα τον δωρήσαμε. Ας το εξυπίσουμε. Πιο μηχανικό θέλουμε. Οι τρει χάρητε είναι τρία γυμνά κορίτσια που βρίσκονται στο Παρίσι του τώρα και συνομιλούν με τον πύργο του Άιφελ και την κίνησή του και με την ίδια την πόλη. μέσα σε αυτή την παλέτα, άλλη παλέτα εδώ, ε, μία καταπληκτική σειρά που έχει κάνει με τον πύργο του Άιφελ είναι τα παράθυρα από το 12 μέχρι το 13 που είναι πολύ αφαιρετικά και αυτά είναι πιο κοντά στο πνεύμα του ορφισμού, όπου ούτε το πύργο του Άιφελ βλέπουμε καλά, ούτε τα παράθυρα. Βλέπουμε βέβαια ότι είναι ένα πλαίσιο μέσα σε ένα άλλο, αλλά εδώ γίνεται πλέον εντελώς αφαιρετικό σχετίζεται με το γαλάζιο καβαλάρι με το Φράντ Μάρκ με τους οποίους και εκθέτει στη Γερμανία και με τους Ρώσους κονσπροκτιβιστές για την έννοια της δομής μόνο που αυτός κρατάει όλη την θεωρία των συμπληρωματικών χρωμάτων και των σχέσεων που έχουν αυτά οπότε εδώ βλέπω Σηματικά κάτι σαν τον πύργο του Άιφελ μέσα από αυτά τα simultaneous windows τα παράλληλα παράθυρα τα οποία δουλεύει απλώνοντας φόρνες της επιφάνεια. Αυτό είναι λίγο πιο πνευματικό από την δυναμική κοινωνική αναφορά της κίνηση του φουτουρισμού, είναι πιο συναισθηματικό και ποιητικό από την εγκεφαλική λειτουργία του κινησμού, ενώ είναι και τα δύο και είναι μια πολύ μεγάλη σειρά στην οποία ουσιαστικά δουλεύει μέσα από τις δέσμες του φωτός που καθορίζουν τη λειτουργία των χρωμάτων. και στις αναζητήσεις του κάνει ο Κλέρ λίγο αργότερα την δεκαετία του 20 με την έννοια των επιθυμών μόνο που ο Κλέρ το κάνει με αφορμή τα, τα φυσικά τοπία ενώ αυτός το κάνει με το παιγνίδι του Φωτός πάνω στις φόρμες. σειρά με το Μάτζο Αμπλεριό έχει δουλεύσει αποδεσμεύεται πια και δουλεύει με έναν πάρα πολύ ωραίο τρόπο αυτές τις φόρνες κυκλικά αρχίζει την κυκλική ανάπτυξη ο Μπλεριό ήταν αυτός που διέσκησε με μονοπλάνο για πρώτη φορά τη μάχη έχει κάνει δυο τρία πολύ ωραία έργα με αυτόν τον τίτλο φόρο τη στον Μπλεριό το 9 το είχε κάνει ο Μπλεριό αυτό που διέσκησε τη μάχη και έχω ο, ο Μπλεριό ήταν αυτός με ένα μονοπλάνο, που τα φτιάχνει και ο ίδιος και αυτό ήταν το μπλεριό 11 το 1909, ένα λοιπόν μονοπλάνο το οποίο για πρώτη φορά διέσκησε τη μάχη από την Ορμανδία του Καλέ στον Τόβερ. Την ίδια χρονιά η αδελφοί Ράιτ που τους είχαμε αναφέρει στον Πικάσο και στον Μπράκ, με διπλάνο πετάγανε πάνω από τη Νέα Υόρκη και την Ευρώπη άρα έχω την κυριαρχία των εθέρων από τη μία του αδελφού Ράιντ, από την άλλη τον πλεριό τα μονοπλάνα και τα διπλάνα, εδώ βλέπετε την προετοιμασία 25 Ιουλίου του 2009 και εδώ βλέπετε μία αναμνηστική αφίσα από την άφηξή του στον Ντόβερ που πλέον ο εθέρας και η τεχνολογία και η μηχανή ενώνουν τις δύο χώρες και εδώ βλέπετε στον πίνακα του Δελονέ mm -hmm. με το Μάζα Μπλεριό το μονοπλάνο του Μπλεριό το διπλάνο του Ράιτ, τον πύργο του Άιφελ και τον αφαιρετικό τρόπο με τον οποίο όλο αυτό μας εισάνησε μια νέα εποχή είναι, είναι περίφημο το γεγονός ότι τον απεικονίζει να, να... είναι σαν δυο χερούδι με αυτά σε όλη την παλά τέχνη το ψηλό σημείο υπήρχαν οι που εξυμνούσαν τη δόξα του Θεού. Εδώ τη θέση των χερουβείμ αντικαθιστούν τα δύο αεροπλάνα, το μονοπλάνο και το διπλάνο και η αίσθηση του ανθρώπου ότι κατακτά τους εθέρες. Ε, χωρίς να είναι υπηρεστικό αυτό απαραίτητος. Σαν, σαν εννοώ ότι έχεις μέσα στο μυαλό σου την εικόνα ότι θέλεις κάτι να το τονίσεις και χρησιμοποιεί αυτά τα αγγελικά στοιχεία. Οπότε εδώ έχω ένα έργο το οποίο εξυμνεί με το χρωματικό τρόπο αυτή τη σύγχρονη τεχνολογία και τον τρόπο με τον οποίο αρχίζει και αυτονομείται μέσα από τις τρογγυλές φόρμες που στα μεταγενέστερα έργα θα τη δουλέψει με ακόμα πιο ενδιαφέροντα τρόπο εδώ που είναι λίγο μετά αυτό το 18 στην ψηλή Πορτοκαλίδα κοιτάξτε τον τρόπο με τον οποίο με αφορμήνει μια παραδοσιακή φορεσιά τη Πορτοκαλίας και έναν ολάνθος τα όνομα, την Ουκρανία ήταν η κοπέλα ε, εξαιρετική η περίπτωση διότι είναι συνοδοιπόρος του Ρομπέρ σε όλη αυτή τη διαδρομή των αναζητήσεων αλλά επειδή είναι και γυναίκα επειδή είναι και τα λαντούχα επειδή είναι και τρισοχέρα και επειδή δεν είχε πρόβλημα και με τα άλλα υλικά αρχίζει και δουλεύει με υφάσματα δουλεύει με σκίτσα κάνει σχέδιο μόδα, κάνει fashion design, κάνει εφαρμογέ την ίδια περίοδο δεκαετία του 10 και του '20 που θα τα κάνουν αυτά και στον Bauhaus και στη Ρωσική Πρωτοπορία δηλαδή σαν να γίνεται μια προσπάθεια αυτές οι κατακτήσεις που μέχρι τότε γίνονταν σε ζωγραφικό επίπεδο να περάσουν και σε άλλου είδους εφαρμογές και αυτή αρχίζει με να... Φοβ τρόπο. Αυτό είναι εντελώ φοβ το πορτρέτο και αρκετά σφιχτό στον τρόπο που δίνει τα μορφολογικά χαρακτηριστικά αυτά του πριμητιβισμού. Μετά περνάει στι αντίστοιχε αναζητήσει μαζί με τον Ρομπέρ, είναι συνομήλικη εκτό από σύζυγοι εδώ έχει πολύ όμορφα έργα στα οποία αποδίδει το ρυθμό τη σύγχρονη πόλη. Electric, ηλεκτρικά πρίσματα δεν ανταποκρίνεται σε κάποιο ορατό στοιχείο τα χρώματά της αρχίζουν και δημιουργούν αυτό το με Ιντανέ τις αντιστίξεις χρωματικές έχει βγάλει ένα από τα ωραιότερα βιβλία ε, Livre Objet όχι βιβλίο δηλαδή κυκλοφορία Livre Objet ε, ε, παίρνοντας και εικονογραφώντας αυτό το ποίημα με τον υπερσιβηρικό και τη μικρή γαλίδα, το οποίο είναι έτσι κάθετο, είναι δύο μέτρα αυτό όλο, και είναι το κείμενο του ποίηματος, διπλώνει και γίνεται ένα πάρα πολύ όμορφο book, το οποίο είναι έτσι, βγήκε σε ελάχιστα αντίτυπα, είναι εξαιρετικό στον τρόπο με τον οποίο τα η περιγραφή του κειμένου το οποίο είναι ένα κείμενο του Blessed Rare και λέγεται La Proche de la Sibirienne de la Déjeuner France. Είναι δηλαδή μια διαδρομή που παίρνει από τον Υπερσυμβηρικό, από το Βλαδιβοστόκ μέχρι το Παρίσι τέλο πάντων, και εικονογραφείται σε, μια, σε ένα τειράζ de look σε πολύ λίγα αντίτυπα. Βγαίνει το 2 το και είναι ένα αριστούργημα του τρόπου με τον οποίο η, η ποιήση ενώνεται με τις κινήσεις αυτές που περιγράφουν σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτά τα σχήματα τη δράση του ποίηματος, γιατί είναι ένα περιγραφικό ποίημα που περιγράφει την κίνηση αυτή του υπερσιβηρικού και της μικρής γαλίδας. <Κι> είναι χαρούμενη ζωγραφιά όλο αυτό του Ροπέρτ που είδαμε η έκρηξη αυτού του φωτός και του προαπατός εδώ περνάει και σε Λίβροψε Επειδή είπαμε ότι ασχολείται και με όλα αυτά, έχει κάνει εκπληκτικά πάντα το Σχεδιασμό για υφάσματα, για ρούχα, για έπιπλα, όλα αυτά είναι σχέδια τη Allernern der Welt, Άλλα πιο φυτομορφικά, άλλα πιο γεωμετρικά, άλλα με καμπύλε, άλλα με εντάσει. Δουλεύει επίση πολύ τα υφάσματα, κοιτάξτε πόσο κοντά είναι στα κλειμιστικά έργα που είδαμε σήμερα εκείνα του Μπρατ. Σε γαζομένα υπάσματα. Μουσική Από πολύ οργανικά μέχρι πολύ διομετρικά. Συνέπεσε και τη δεκαετία του 20-25-10 που ήταν μια πιο... Όταν καταλάγιασαν όλα αυτά τα κοινό. Ήταν Ιαρντεκό και ήταν και ο Έχει σχεδιάσει πάρα πολύ όμορφα κουστούμια Και ρούχα γενικά Να τελειώσουν αυτά τα μοντέλα για μαδό, και θα μην πώς σε λίγο και θα πρέπει να πάρετε σε κατάλληλες φορές και να τα πιάσετε για μαγικό της όρειας που περνάει και να βγείτε, να βγάλετε τις κορμάνσεις σας πάρα